να μοιραστούμε μαζί αυτό το έτσι σύντομο ταξίδι στη σύγχρονη τέχνη, η οποία μου βγάλει ψυχή να το γραμμώσω, διότι είναι ένα τόσο αχανές πετύο, το οποίο δεν ξέρει από πού να βοηθιάσεις. Διότι όμως καταλαβαίνει ότι είμαστε σε μία μεταμοντέρνα κατάσταση και όλα επιτρέπονται, όλα είναι αποδεικτά, άκη να έχεις ένα καλό θεωρητικό να δείξει, ένα καλό καλερίστα ή ένα καλό μισό να δείξει, Μπαίνεστε εσείς στο mainstream στις ιστορίες της θέλησης. Οπότε είναι λίγο... έτσι... μπορούμε το τερβείο. Και χαίρομαι που θα το διερεμίσουμε. Αυτό, αυτό θα κάνουμε, Αυτές, τέσσερις φορές είναι αυτός ο κύριος, θα προσθέσουν και άλλοι αλλά αυτός είναι τέσσερις φορές. Ε, Έβαλε ένα τίτλο Τι είναι αυτό που κάνει τη σύγχρονη τέχνη τόσο διαφορετική, τόσο οικιστική και τόσο αμφιλεγόμενη. Κασάριτο τίτλο. Ναι, γιατί έχει αυτά τα δύο πολύ θετικά στοιχεία Το οικιστική, το διαφορετική. Μπορεί να περιμένουμε να δούμε κάτι άλλο. Αλλά έχει λίγο αμφιλεγόμενο που σου σε διόρει λίγα κάτι. Ε, αυτό δεν είναι τίποτα. Είναι από την δείξω στο μουσείο απλώς για να σας πω ότι είναι τέσσερις διαλέξεις κάθε Δευτέρα, σήμερα και στις επόμενες τρεις. Αποτελούν ουσιαστικά ένα κύκλο, ε, λόγω του ότι το πεδίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, αυτός ο κύκλος μόνο να συγκληρωθεί θα μπορούμε λίγο να εκτιμήσουμε τι ακριβώς γίνεται. Ε, εντάξει, τώρα, έβαλε και τρία κουτάκια λίγο για να καταλάβουμε τι είναι η, η, η, η σύγχρονη τέχνη. Υπάρχει όσοι μύθος παρ' με τη μοντέρνα, γιατί το μοντέρνα ή το σύγχρονο συγχαίρονται ειδικά στα ελληνικά που έχουν παρεμφερείς τις συγκληρώσεις, οι Στα απλικά είναι λίγο πιο εύκολο το modern και το contemporary, αλλά μην νομίζετε ότι και αυτοί δεν τα βλέπουν. Άσε που όλα τα μουσεία μοντέρνας τέχνης έχουν πάψει πλέον να είναι αμυγός μοντέρνας και αρχίζουν και κάνουν παραρτήματα contemporary art και όχι μόνο τα μοντέρνας τέχνης αλλά έχουν αρχίσει και τα μουσεία τα ευρύτερα, τα χειρονομικά το μετροπόλικα δηλαδή θυμάζει και γίνουν για σύγχρονη σύγχρονης το Μόμα δεν έκανε την γίνουν για η Τέιτ έκρισε το τεράστιο πύριο αυτό το αποδομημένο πολύ ωραίο... Άλλα ουσία, γενικά τη Ρεκαδία του 90 άνοιξαν πάνω από 60 και πιο μία ουσία παγκοσμίου σύγχρονες τέχνης. Άρα είναι κάτι που είναι πολύ ηλικιστικό, ε, όχι πως το καταλαβαίνουμε, γιατί πολλές φορές έχουμε που αμύθει με ανηγανία βέβαια της έργα σύγχρονης τέχνης, ε, αλλά προσπαθούσαμε να κάνουμε ένα διάγραμμα <συγχρονί> να δούμε πότε αρχίζει η σύγχρονη τέχνη, η σύγχρονη με δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι αυτό που γίνεται τώρα και το άλλο είναι η τέχνη των τελευταίων 40-50 ετών. Έτσι, δύ δύ δύο κατηγορίες ας πούμε. Κάποιος μπορεί να κάνει τέχνη σήμερα, αλλά να δουλεύει με τις πρακτικές τις παλαιότερες, οπότε δύσκολα θα τον εντάξουμε στην κατηγορία της σύγχρονης τέχνης παρόλο που είναι σύγχρονη. Οπότε είναι αρκετά συγχαίρονται οι όροι. Θα προσπαθήσουμε λίγο να διαφημίσουμε τα όρια και του όρου σε αυτέ τι τέσσερις διαλέξεις. Θα μπορούσαμε έτσι πολύ σημαντικά, γιατί καμιά φορά τα σχήματα βοηθούν, να πούμε ότι η μοντέρνα τέχνη είναι ε, μια περίοδο που τρέχει από το 1860 αρχοντρικά μέχρι το 1960 αρχοντρικά και εκεί γύρω στην δεκαετία του 1960 συμβαίνουν κάποιε αλλαγές Κυρίως μέσα από κινήματα όπως είναι το Fluxus, η Art of opera, η Pop Art, η Εννοιολογική Τέχνη, ο Μινυμαλισμός, που εμφανίζονται ταυτόχρονα σχεδόν όλα την ίδια δεκαετία, και γίνεται μια μετάθεση του έργου τέχνης και κυρίως, δύσκολο για μας, των κριτηρίων με τα οποία το αξιολογούμε. Εκεί έρχεται και η αμηχανία πολλών από εμάς. Μπροστά σε ένα έργο σύγχρονη έκθεση, διότι δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τα κριτήρια τα οποία έχουμε για την παραδοσιακή, ούτε καν για την Οπότε, α πούμε ότι έχουμε μία περίοδο που είναι όλοι αυτοί οι ισμοί, αρχίζοντα με τον εκπρεσιορισμό, τον κυπισμό, τον κουτουνισμό, τον το το σουπρεματισμό, όλου αυτού του ισμού, και φτάνοντα κάπου, κάπου προ το τέλο του αφηρημένου εξπρεσιορισμού, εκεί με τη μεταδογραφική απέτηση και κάπου εκεί γίνεται μία περίεργη αλλαγή που οφείλεται σε μία σειρά παραγόντων που ξεφέρνουν από τα όρια της τέχνης. Αυτά έρχεται να κάνουν κυρίως με την άνοδο έτσι, αυτού που λέει ο Τζένινσον του ίστερου καπιταλισμού, του τρόπου ζωής των ανθρώπων, της αλλαγής της οικονομίας, της διηλής εμφάνισης σιγά σιγά των ψηφιακών μέσων μετάδοσης, και όλα αυτά επιφέρουν μια αλλαγή στον τρόπο που ζουνά, στον τρόπο που βιώνουν και τον τρόπο που η τέχνη έχει την ονάγκια αυτά να τα καταγράψει. Οπότε έτσι σαν τα κουτάκια, λέμε μοντέρνα τέχνη, ένα γκριν γαλάζιο την έχω, μπλε, μπλε, γιατί είναι ασφαλές το πεδίο, γαλήνιο. το ξέρουμε, δεν μας δημιουργεί πρόβλημα, δηλαδή όπως σας είναι δεν είμαι ποτέ. Τι διακείες αυτές που κάνει αυτός, γιατί είναι δικά σου και γιατί είμαστε εξοικειωμένοι με τα κριτήρια που το κρύβουμε και το αξιολογούμε. Έτσι, ενώ μπροστά σε έναν σύγχρονο καρτέλ, πολλές φορές έτοιμοι να το πούμε, δεν ντρεπόμαστε το διπλανό μας γιατί έτσι είναι η high επισυγχρονιστές, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μας αυτή η ερώτηση, έτσι υποβόσκει. Αυτό είναι το διάγραμμα. Και φυσικά η μοντέρνα τέτοια διαφοροποιείται πλήρω και από την κλασική. Αν αφήσουμε και κανένα άλλο φω, έχουμε καλύτερα να γίνει λίγο πιο ατμοσφαιρικό. Αν μπορούμε να σβήσουμε άλλο ένα φως να γίνει λίγο πιο ατμοσφαιρικό. Λοιπόν. Δεν είναι και καθαρά. Δεν σου πηγ. Τώρα δεν για του. Λοιπόν, βλέπετε την πρώτη ζώνη είναι κλασική τέχνη. Έτσι, αυτές οι ωραίες Αφροδίτες και του 16ου αιώνα κλασική τη θεωρούμε και του Καμπανέλη που είναι 19ου κλασική τη θεωρούμε γιατί οι επιταγές του ακαδημαϊσμού είναι πάρα πολύ κοντά. Οπότε έχουμε μία ζώνη, τι έχω κάνει τώρα, έχω βάλει μία εικόνα που έχουμε περίπτει το ίδιο θέμα. Έτσι, μία Αφροδίτη του Γιοντζόνεκ, μία Αφροδίτη του Βήνο, του Βισιανού, μία Αφροδίτη του Καμπανέλη, αυτά είναι 19ου αιώνας και αυτό είναι 19ου. Την ίδια εποχή ακριβώς που έχω την Ολυμπία του Μανέ, εδώ... Για το Zoom; Για Μετά Μανέ, αν κουμούνια αρχίζει από εκεί, ένας ωραίος και ένα μια ωραία μαρκέλα. Εδώ. Μετά έχω το μεταλλατικό στάδιο εδώ με τον Ροβερφ Μόρις. Ένα πολύ περίεδο για Σουμάσα Μολιμούρα και ένα πολύ περίεδο τελικό που απουσιάζει τώρα η εκεία μορφή και είναι μόνο το κρεβάτι με τα τσαλακωμένα συντόνια που φέρνει στους Άρις Δεν έχει την παρουσία της μορφής αλλά μιλάει μέσω της αγουσίας και της απώλειας. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς γίνεται μια μετάθεση και ένα είδος αφιλοποίησης πολλές φορές στη σύγχρονη τέχνη. Μπορεί ένα έργο να μιλάει όχι τόσο με την υλικότητά του ή με αυτό που δείχνει, αλλά με αυτό που δεν δείχνει. Οπότε θα λέγαμε ότι είναι αυτή η διαδρομή. Εδώ, ε, στον τίτλο, ε, έκανα όπως καταλαβαίνετε πλάκα με το έργο του Richard Hamilton το 1956 αυτό ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον έργο, ένα collage με το οποίο άρχισε κατά κάποιο τρόπο η βρετανική pop art και το επέλεξα πρώτα γιατί είχε αυτό το τίτλο Just what is it that makes today's so different, so appealing είναι αυτό που κάνει τα σημερινά σπίτια τόσο διαφορετικά, τόσο ελκυστικά απλά πρόσθεσα και το τόσο αμφιλεγόμενα γιατί η σύγχρονη τέχνη περιέχει και αυτό το περιεχόμενο. Το έργο αυτό ήταν ένα πολύ χαρακτηριστικό έργο, που έγινε και αφήσα για την έκθεση Δύση του και γίνεται μια ωραία μεγάλη αναδρομική στο Λονδίνο πριν από 10 χρόνια περίπου, που λεγόταν Δύση του Βόρου που έπαιρνε αυτό το Δύση του Μόρεου του 56 και έφυγε για να δω, 60 χρόνια μετά, αυτό το αύριο που υποσχέθηκαν οι καλλιτέχνες και άλλοι τη δεκαετία του 50 και του 60, πώς είναι σε σχέση με αυτό το οποίο είχαν περιγράψει. Ε, και έχει στοιχεία αρκετά από τη σύγχρονη τέχνη, παρόλο που βρίσκεται όπως είπαμε στο μετέχνιο, γιατί έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή την αμηχανία του ανθρώπου απέναντι στα νέα δεδομένα του κόσμου. Μετά το τράγμα του πολέμου, δεκαετές 50 έτσι, μετά το τάρμα του πολέμου έτσι αρχίζει η μαζική κουλτούρα, αρχίζει ο καταναλωγισμός, αρχίζει όλο αυτό που βλέπετε. Ο σύγχρονος Αλβάμ και η σύγχρονη Εύα ενδιαφέρονται για το σώμα τους, πηγαίνουν στα λιμιαστηρία, χρησιμοποιούν σε σουάρ, τρώνε κοντσένδρες, γιατί έχουν τηλεόραση, πάνε κινηματογράφο, μετά από ποινόχω να ακούνε μουσική και όλο αυτό έτσι, εκφράζει αυτή την αλλαγή που γίνεται, εκείνη ακριβώς την δεκαετία που μας ενδιαφέρει. Αυτός ήταν ο σκοπός μου, λέει ο Ιφαρτάμιτον, να πετάξω σε ένα στριμωγμένο και συνδυασμένο χώρο ενός living room τις απεικονίσεις όλων των αντικειμένων και των ιδεών οι οποίες συνοστίζονταν στην μεταπολεμική μας συνείδηση. Αυτό κάνει κατά κάποιο τρόπο. Οπότε από εκεί πήραμε τον τίτλο, σαν ιδέα. Από εκεί και πέρα, τώρα, ε, είπαμε ότι η, η σύγχρονη τέχνη είναι διαφορετική, θα δούμε και σε τι διαφέρει, και είναι και ελκυστική. Ε, Τραβάει πάρα πολύ κόσμο, γιατί συνδέεται πολύ με μεγάλους χώρους, με μεγάλα μουσεία. Το μέγεθο και... Έτσι, η κλίμακα αυτή των καινούργων αυτών χώρων είναι τέτοια που προσπαθεί όσο μπορεί να ανταγωνιστεί την έντσι που ασκεί σε εμάς η κουλτούρα. Οπότε το μέγεθος, ο εντυπωσιασμό, οι υπερβολικές διαστάσεις ε, λειτουργούν προσδίδοντάς τους ένα κύριο και μια σημασία που τα κάνουν και από τους να έχουν αυτή τη συνδήλωση της εγκοινότητας. Υπάρχουν πλέον ιδρύματα τα οποία καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την πορεία της τέχνης, όπως υπάρχουν ε, σύμφωνα και με τη λεγόμενη θεσμική θεωρία, ε, αυτή την institution theory του πύρικη, ότι η τέχνη καθορίζεται πλέον από τα μεγάλα ιδρύματα, από τις μεγάλες αγοραπολισίε των έργων, τους μεγάλους συλλέκτες και τους πολλούς, πολλούς κριτικούς οι οποίοι εμπλέκονται σε όλο αυτό το σύστημα. Ο μέσος άνθρωπος, όχι μικρός, αδύναμος και λίγος, απέναντι σε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχει καταφέρει να αποκτήσει όλο αυτό το κύρος. Όταν βλέπεις κάτι σε έναν χώρο που είναι σχεδόν καθαγιασμένος και έγκριτος, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αμφισβητήσεις αυτό που βλέπεις και ανακλαστικά μεταφέρεις την στον ίδιο στον εαυτό. Λες για να το πούμε στην take model. Δεν μπορεί, εγώ κάποιο πρόβλημα έχω που δεν μπορώ να το καταλάβω. Οπότε όλες αυτές είναι οι εγγενείς αντιφάσεις οι οποίες υπάρχουν στη σύγχρονη τέχνη. Και ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το Turbine Hall, εδώ, που άρχισε το 2000 αυτός ο τεράστιο χώρος της state model της παλιάς, που άρχισε το 2000 με αυτήν την ωραία έκθεση. Στην μέχρι τότε πολύ έτσι ανοημένη Louise Bourgeois, I do, I undo, I do, συνέχισε μετά την επόμενη χρονιά με το καταπληκτικό γλυκό του Αριστοκούρτο Μαρσία. Εντυπωσιακό και πάρα πολύ ωραίο ήταν το πρόγραμμα του καιρού, The Weather Project του Ολάφου Ελίασον. Μαγνήθησε μέσα από τον τρόπο με τον οποίο ε, οι λάμπες που είχε χρησιμοποιήσει σχεδόν υπνώτιζαν τον επισκέπτη και ταυτόχρονα τον προβλημάτιζαν. Οι καθρέφτες που είχε χρησιμοποιήσει ο Ηλίασον έδιναν αυτή την αίσθηση της πεπερατότητας γιατί έβλεπες τον εαυτό σου σε αυτό το παράξενο, σχεδόν ιστοπικό χώρο όπου ορισμένα, ότι το μέρη πραγματικότητας δεν ήταν ορατές και ορισμένες άλλε ήταν ορατότερε. και έδωθε αυτή την αμηχανία κοιτούσες προς τα πάνω και προσπαθούσες να δεις αυτόν τον ηλιακό δίσκο, δεν σε στενώσουν, και εσύ σου να τόσο κοντά του, και όλο αυτό σου δημιουργούσε και ένα είδος έτσι, διαδραστικής επιθυμίας, που είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης τέχνης mm. Αυτή είναι η αισθητική του λευκού κύβου, του Y cube, της κορδέρας και του μη εγγίζεται, δεν είναι από τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης έργης που τα αγαπάει η ιδιαιτέρως. Το 2010 ε, δόθηκε στον Άιου -Way, Way και έκανε αυτό το πολύ ωραίο έργο με τους σπόρους του Ιλιόσπορου και αυτό είναι ένα πολύ οικιστικό, έτσι και διαδραστικό, με την που βέβαια άρχισε να μειώνεται τόσο πολύ το έργο παρά τις χιλιάδες Ιλιόσπορους πως που είχε όπου να βάλουν την για να τέλος να παίρνουνε τους όσους τους λιώσκορους <laughs> ναι, ναι, οπότε πρέπει να πω φορά η <laughs> πρακτική ξεπερνά τις προθέσεις. Έτσι. μέχρι τότε πάντως είναι πολύ διαδραστικό το έργο, πολύ βεμβριάρικο, που είναι ένα τα καρακτηριστικά της στην αρχική κάρτα, οπότε, η Πο Πάρτη ήταν αυτή η οποία ήρθε μετά τον αφηλημένο εσφασιονισμό που είχε πλέον καθιερωθεί, όπως είχε πάει στην πλενάρευ της Βενετίας, το πρώτο καθαρά Αμερικάνικο καλλιτεχνικό ρεύμα που κατάφερε στην τραγνάδη, στην πληγωμένη από τον πόλεμο Ευρώπη. Οπότε απέκτησε και με την υποστήριξη των αντίστοιχων θεωρητικών όπως ο Κιάνεν Δίνερ και ο Μάκικ Φράινδ απέκτησε ένα πολύ μεγάλο κύρος και α, έδωσε μία όλη συντέχνη αυτό με τον πόλο των αφημένευσης του μόνο, που αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο, σαν να λέμε ο επιθανάτιος ρόγκος της αντίληψης του ρομαντικού καλλιτέχνη που βασανίζεται από τις υπαρξιακές του ανησυχίες και βρίσκει καταφύγιος στην τέχνη σαν ένα πεδίο μέσα από το οποίο μπορεί να τις ξεπεράσει και ενίοτε να τις ξοκίσει. Ωραίο ακούγεται, πολύ πόλο, πολύ, πολύ ρόφκο. Αλλά όμως η ζωή έτρεχε με πατημένα γκάζια, πολύ πιστική και όλο το λιγότερο σκότμος άρχισε να νομαθέρεται για την τέχνη, δεδομένου ότι η ζωή ίδια, η μαζική κουλτούρα, γινόταν όλο και πιο ελκυστική. Οπότε, έφυγε το θέμα πώς μπορώ να γεφυρώσω αυτά τα δύο. Πώς μπορώ αυτό το στοιχείο της μαζικής κουλτούρας, τα ωραία αναμελά χρώματα, την παραγωγική διαδικασία που παράγει τόσο ωραία προϊόντα, πώς μπορώ να με ενσωματώσω στην τέχνη. Μόνο που αυτές είναι εγγενείς καταστάσεις ξέδιες για την τέχνη. Οπότε υπήρχε αυτό το στοιχείο. Της συνένωση σε πάση περιπτώσει, θα επανέλθουμε τη τέχνης με τη ζωή. Το ίδιο στοιχείο, η πολύ μεγάλη έμφαση που δόθηκε στην α, υλικότητα του έργου τέχνης, ο Κλέμεν Γκρίμπερφτο που ήταν ο θεωρητικός του θερυσμού, το τόνισε πάρα πολύ αυτό, δηλαδή... Το, ότι το έργο τέχνης είναι μια οντότητα η οποία έχει αυτά τα ενιαία χαρακτηριστικά που είναι ε, τα ίδια στα μέσα, τα χρώματα, τα σχήματα, οι φόρμες, η σύνθεση και αυτά όλα είναι ικανά να μου προκαλέσουν ένα είδος αισθητικής εμπειρίας. Αυτό ήταν το επιστέργασμα των λεγομένων του Βίπερ και του μοντερνισμού γενικότερα. Κάποια στιγμή αυτή η τόσο μεγάλη έμφαση στην υλικότητα απέκλειε ουσιαστικά την νοηματοδότηση από κάποιες θέλεσμα τα νοήματα. Και εκεί εμφανίστηκε η εμειονολική τέχνη η οποία τα κύρωσε τελώς αυτά. Και είπε πέραγε ο δεν θέλω να με παρασύρει από τα αισθησιακά του χαρακτηριστικά. Δεν θέλω να απευθύνεται μόνο στις αισθήσεις. Θέλω να με κάνει να σκέφτομαι. Οπότε εμφανίστηκαν στην ενεργολογική τέχνη έργα όπως αυτό του Κόσμφ, του Τζόσεφ του 65, με τις τρεις καρέκλες, που είναι ακριβώς αυτό δεν έχει κανένα αισθητικό ενδιαφέρον. Πρέπει για ένα αντικείμενο ready-made, έχει αγοράσει μια καρέκλα που είναι και φτιμή, έχει την απεικόνιση της καρέκλας και έχει και την ερμηνεία της καρέκλας από το λεξικό. Άρα έχω τρεις καρέκλες που η μία είναι η αληθινή καρέκλα, η άλλη είναι η αναπαράσταση μηχανική κιόλας της καρέκλας, δηλαδή είναι και το τρίτο είναι ο ορισμός. Δεν ξεκινεί, αλλά με κάνει να σκεφτώ τι ακριβώς είναι η τέχνη. Μήπως είναι ένα πεδίο, το οποίο με κάνει να σκέφτομαι, τι να νιώθω. Προσπάθησε δηλαδή να γίνει μια μετάθεση από το αισθησιακό κομμάτι πρόληψη στο νοητικό κομμάτι πρόληψη, που είχε ενδιαφέρον παρά τον έτσι σχεδόν πολεμικό ακτιβισμό με τον οποίο επιβλήθηκε. Την ίδια περίοδο εμφανίζεται και ο μινιμαλισμός και αυτό δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα, τα τούβλα πια του Κάρ στην ιστορία της Στέφνης έχουμε γίνει έτσι σε όλα τα βιβλία τα βλέπετε και αυτό είχε να κάνει με αυτό που λέει το Σόγκερ σε αυτό το πολύ ωραίο έργο ε, του Μόμα, το Serial Project που ε, συνδυάζει και ξανασυμβριάζει ανοιχτά και κλειστά αλουμινένια, αλουμινένιους κύβους και τις επεκτάσεις αυτών των κύβων σε έναν κάναμο που βρίσκεται στο πάτωμα με έναν πολύ μεθοδικό τρόπο με έναν πολύ εκλεκτισμένο έτσι και δεξιοτεχνικό τρόπο τοποθέτησης και δημιουργεί ένα γλυπτό το οποίο το οπτικό πεδίο δίνει την αίσθηση στο θεατή ότι στηρίζεται σε μία μαθηματική αναλογία και σε μία βάση λογικής. Αυτό ήταν πάλι αντίδραση στον ηρωισμό του αφηρημένου εξφασιονισμού. Οπότε έχω, ας πούμε, τρία κινήματα στην Αμερική του που προσπαθούν να αντιδράσουν με έναν πάρα πολύ απότομο τρόπο σε έλευτα τα οποία βλέποντα και σήμερα η έλλειψη αυτή των αισθητικών παραμέτρων ε, πολλού από εμά μα κάνει να τα βλέπουμε με έναν προβληματικό τρόπο, παρόλο γεγονό ότι έχουν ήδη καταχωριστεί στην ιστορία τη τέχνης σαν πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Στην Ευρώπη, και είχαμε την ευκαιρία στο μουσείο να το δούμε αυτό και με την έκθεση και μια συνάντηση αμέσως που είχαμε κάνει τότε στην Ευρώπη εμφανίζεται η Art of Omega που συνεχίζει ακριβώς αυτή τη διαδρομή με τον τρόπο της όπως έγινε ο Κουμίλις στο 1966 με τη δουλειά που κάναμε προσπαθούμε να ανοίξουμε στη γλώσσα ένα μη συμβατικό δρόμο γιατί η είναι στερεότυπη και γίνεται όλο και πιο στερεότυπη με τη χρήση. Γι' αυτό είναι υποχρέωσή μας να βρούμε τους τρόπους εκείνους που θα διευρύνουν τις δυνατότητες επικοινωνίας. Σε αυτό πιστεύω πραγματικά. Οπότε θέτει την παράμετρο της επικοινωνίας, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και αρχίζει ε, στο έργο του να δουλεύει μέσα από πρωτογενή υλικά, τα οποία πρωτογενή υλικά ε, είναι προβληματικά με την έννοια του ότι δεν είναι τα σημαίνοντα προς κάποιο ψημενόμενο αλλά είναι τα ίδια ψημαίνοντα και οι Οπότε εκεί έτσι σε ένα άλλο δηχανίας. Λες δηλαδή, α, μην ξεχάσετε να αρχίσετε τα κινητάσεις γιατί είμαστε κάτω άνθρωποι και να αρχίσουν και όλο και γράψεις θα μας στυμφθεί. <laughs> ναι. Και σοντρατήσουμε σε αγωνία. <laughs> λοιπόν, οπότε αυτό που λέγαμε ότι αυτά τα γλυκά σιγά σιγά πάπουν να χρησιμοποιούνται ως μέσο για να πηγονιστεί κάτι και παρακτήθεται έτσι πρωτογενή και ακατέργαστα. Αυτό είναι σαν αποτέλεσμα, τη δική μα αμηχανία. Δηλαδή, ποιο είναι το νόημα αυτό του πράγματος εδώ με τα καμμένα και καρμιασμένα ξύλα. Σε τι παραπέμπουνε. Διότι η τέχνη από την αναγέννηση τουλάχιστον και μετά, κατά τις επιταγές του Αλμέρτη, του πρώτους ολυκού τέχνης με τη σύγχρονη έννοια, ε, ήταν ένα ένας τρόπος, ένα παράθυρο στον κόσμο που λειτουργούσε μέσα από τις απεικονίσεις που ήταν τα σημαίνόμενα, τα σημαίνοντας, με παρέμβαση του σημαίνόμενου. Δηλαδή όλα τα πορτρέτα του Αμβρουά Βολάρ απεικόνιζαν τον Αμβρουά Βολάρ και η φωτογραφία σημαίνων είναι, αλλά δεν είχα το Βολάρ εύκολο να σας το παρουσιάσω. Αυτός ο φίλος είναι το σημενόμενο. Και όλα αυτά είναι τα σημαίνοντα που παραπέμπουν σε αυτό και αλλιώς το αντιλαμβάνεται το Σεζάν, αλλιώς ο Ρενουάρ, αλλιώς ο Πικάσο και ούτω καθεξής. Οπότε τα σουβάλια, τα σωγραφισμένα σουβάλια του Μαγκόμπ εδώ με παραπέμπουν στα αριθμιά σουβάλια. Αυτό είναι μια γεωγραφιά, όπως είναι και οι λέξεις, ένα σιγνιφάειο δηλαδή που με παραπέμπει σε ένα σημενόμενο που είναι το αλήθινό τσουβάλι, Αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι το αλήθινό τσουμπάλι τώρα, έτσι. Στο πρόβλημα με την... που εγκαθιδρύει που... ο Νέλης κλπ. είναι ότι σημαίνουν οι σημενόμενοι είναι τα ίδια. Δεν υπάρχει δηλαδή. Και εκεί βρίσκεσαι μετέωνος και λες... Εάν βλέπω ένα τσουβάλι με κάρδονα, με όσπρια, με εκείνο, με το άλλο, πού είναι παραπέμπει αυτό, τι θέλει να πει, ποιο είναι το σημενόμενο μου. Και το ενδιαφέρον είναι ότι μπροστά στην αμηχανία μου να βρω ένα σημενόμενο, ενεργοποιώ λίγο, που όλο και περισσότερο γίνεται, την ανάγκη μου να ανακαλύπτω σημενόμενα. Να' έτσι, οπότε... Εκεί ακριβώ είναι και όλη αυτή η δύναμη ότι όταν λείπει το σημενόμενο ψάχνω να το βρω και ανατρέχω στη μνήμη, στην εμπειρία, στη σκέψη, στο μυαλό και προσπαθώ να το βρω και εμπλέκομαι με έναν τρόπο όπου το σημενόμενο θα το ορίσω πλέον εγώ μέσα από το σημαίνον που μου δίνει ο κλασική περίπτωση ήταν αυτή η έκθεση που έκανε στην καλεριά του τη του όπου έβαλε τα άλογα, τα ζωντανά άλογα, εδώ. Και επειδή το άλογο είναι ένα θέμα το οποίο στην ιστορία της έτσι είχε απεικονιστεί κατά κόρη, δηλαδή έχει συνδεθεί με τον ηρωισμό και όλα αυτά, ξαφνικά, και έχουμε πάρα πολλές απεικονίσεις αλόγων εδώ, ξαφνικά έβλεπα το ίδιο το άλογο, το οποίο δεν ήταν ούτε απεικονισή του, ούτε σημαίνον για να με παραπέμψει, Ούτε το ούτε οτιδήποτε άλλο το ίδιο το άλογο. Αυτή λοιπόν η τάφτιση σημαίνοντος και σημαίνωμένου ενεργοποιούσε μια διαδικασία η οποία είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον διότι μου ακύρωνε την τέχνη ως διακριτή μορφή και επανέφερε με ακραίο τρόπο τη φύση μέσα στο θεσμικό πλαίσιο του πολιτισμού. Το ίδιο το φυσικό προϊόν το έπαιρνε και έλεγε ότι δεν μπορώ να ζω σε έναν κόσμο με συνεχή υποκατάστατα τα οποία όπως θα πει ο Κουντριριάρ ε, λίγο αργότερα, ε, δεν μπορώ να ζω σε έναν κόσμο με συμβουλάκρα. Οπότε θέλω να, να δω το αληθινό. Και εκεί λοιπόν έμπαινε αυτό το ερώτημα έτσι με ένα πάρα πολύ επιτακτικό τρόπο γιατί είχε οδηγήσει την υποδομή της αναπαράστασης στα όρια της. Οπότε όλα αυτά γίνονται στην τρίσα ζώνη. Αρχίζει δηλαδή αυτή η αμφισβήτηση του, του, του, του ναράβι, της, της αφήγηση του μοντερνισμού. Μία σειρά από ανθρώπου, σε Ευρώπη και σε Αμερική κυρίω, αρχίζει να αισθάνεται λίγο άβολα με αυτήν την κυρίαρχη αφήγηση του μοντερνισμού και αντιδρά απέναντι σε αυτό. Και έτσι οδηγούμεθα αυτό, στην τρίτη ζώνη. Αρχίσαμε να μιλήσουμε από την πρώτη. Αν υποθέσουμε ότι αυτό το έργο του 1863 που είπαμε είναι ας πούμε ένα εναρκτήριο έργο της ε, τάσης του μοντέρνου, αρχίζουμε με αυτό. Μια χαρά ήταν και η... Όλα, θα δούμε ναι. Μια χαρά ήταν και η Αφροδίτη του Τροτζόνα, η Αριστούλημα. Πάρα πολύ ωραία. Και η Αφροδίτη του Τουσιανού, του Ουρπίνο, αριστούργημα και του Καβανέλ. Όμως το μεταξύ ε, έχουν αλλάξει τα δεδομένα της ζωής. Όταν ρώτησαν τον Κουρμπέ, άσομαι τότε, εκεί την περίοδο του, για 1960, γιατί δεν ζωγραφίζετε κανένας σχετικά έργο, οι Παναγίες, λέει, θα να σας πω πολύ θα είδαμε, αλλά επειδή δεν έχω δει ποτέ κανένα, <σώ> και είμαι αν είσαι ζωγράφος, δυσκολεύομαι να τους ζωγραφίσω. Υπηρευόμενος όμως καταλαβαίνετε. Αλλά μέσα από την κοινωνία του, προέρχεται ακριβώς αυτό το στοιχείο. Το ότι η επιτακτική ανάγκη να απεικονίσω τα βιώματα που έχω σε έναν κόσμο, λειτουργεί ουσιαστικά μέσα από αυτό. Έτσι πάει η σειρά. Δηλαδή η σειρά πήγαινε «Modernisation, moderniter, modernisme». «Modernisation» είναι η εκβιομηχάνιση της κοινωνίας, η αλλαγή του τρόπου ζωής. Είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος που ζω εγώ από τους πατεράδες ή τους παππούδες μου το 1860. Αυτό, ας το πούμε από τον καρδιζαστό, αυτό οδηγεί σε μια αίσθηση. Ζω σε έναν άλλο κόσμο. Πώς μας τα παιδιά μας τα μας στην προσπάθειά μας να κάνουμε κάτι με το κινητό που μας υπερβαίνει. Κάποιες έχει κόσμο ζεις. Και Γιατί αυτά τα παιδιά έχουν την αίσθηση ότι ζούνε σε έναν άλλο κόσμο. Επικοινωνούν με έναν άλλο τρόπο. Δεν το αξιολογούμε καλύτερο ή χειρότερο. Και οι δύο τρόποι έπρεπε τα, τα θετικά και τα αρνητικά του. Αλλά είναι πολύ σημαντικό σαν φαινόμενο. Οπότε ο άνθρωπος του 1860 συνειδητοποιεί το ότι ζω σε έναν άλλο κόσμο. Έχει την αίσθηση τη μοντερνητέ και ψάχνει να βρει τρόπου μέσω τη μοντέρα τέχνη να τα απεικονίσει αυτά. Και ένα τέτοιος τρόπος ε, είναι αυτό που κάνει ο Μανέ. Ναι. Όλη η περιπέτεια της μοντέρνας τέχνης είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις σε αυτό το θεμελιώδες ερώτημα το οποίο τίθεται και σε μεγαλύτερη κρίση από τη στιγμή που η φωτογραφία πλέον κάνει αυτό που έκανε κάποτε η ζωγραφική πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο φθηνά, πολύ πιο άμεσα και πολύ πιο φυσικά. Και έτσι τίθεται εν αμφιβόλο και σε κρίση ο ρόλος του ίδιου τους ο Και εγώ τι κάνω τότε. Και όλη η διησμή που είπαμε στην αρχή είναι μια σειρά από απαντήσεις σε αυτό το θεμελιώδες ερώτημα. Δηλαδή θα μου πει δηλαδή το... Το Μαλέα, το δηλαδή, γιατί διαφέρει το έργο του Μαλέ από το έργο του Έγκρεντ. Διαφέρει γιατί ο Έγκρεντ ζει... Στα πλαίσια ενός εισησιακού ορειενταλισμού όσοι έχετε πάει σε αραβικές χώρες, ξέρετε ότι δεν είναι αυτή η πραγματικότητα, αλλά μια φαντασίωση του δυτικού μεσοαυτού που νομίζει ότι η Ανατολή είναι γεμάτη με γαρένια και εισησιακά σώματα. Οπότε αυτό ο Μανέ που είναι φύης και μορφωμένος, ένας σε κεμμένος αστός, αισθάνεται ότι είναι και λίγο ένα υπερογγυλωτικό ψέμα αυτό που κάνει ο Έντγκρ. Και δεδομένως στις ανάπτυξης της πορνείας στο Παρίσι του 1860 και της ίδιας που και πολύς παλιτόντος και που την οποία πέθανε, ας μην αναφερόμαστε σε πυρομανικά, έτσι, δεδομένα που δεν είναι σωστό, αλλά λέμε, το ξέρει το θέμα, που πρώτο χέρι, Οπότε... Έχω μια πραγματικότητα, την εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος που βρίσκεται σε τέτοιο βαθμό μέσω και της έξαρσης της αρχιτεκτονικής κλίματος που δεν είχε προηγουμένως. Οπότε θέλει να το δείξει αυτό. Θέλει να το πει με κάποιο τρόπο. Ναι, είναι πόρνη. Ναι. Είναι, ε, ε, το, το λέει όπως το λέει καλά και κατ' Και από τα βάθη της φυκή που σου φωνάζω, η εικόνα σου είναι και σου μοιάζω. Οπότε είναι σαν statement αυτό το αυτοκρονά. Το ανεβαίς βλέμμα με το οποίο με κοιτάει μία φόρνη είναι statement. Έτσι. Είναι ότι την έχω κάνει εμπόρευμα εδώ. Μετά ενώ ο ορθωμένος στον πληθυμό. Έχει στα ενώ έχει χρησιμοποιήσει, ξένα χρησιμοποιεί πάρα το πολύ καλά τους όνους τα παιδεμένα εκεί στο καταργεί. Δεν έχει πλάσιμο. Δηλαδή όσοι έχουν κάνει σχέδιο ειζογραφίσματος, φάγαμε τα πρώτα μας στα δυναμικά να μάθουν σχέδιο. Στιωθωτισμό, πλάσιμο, απεικόνιση του ψευδεστητικού τριζιάστατου χώρου, σωστή προοπτική. Όλα αυτά μαθαίνουμε στις ακαδημίες. Και εδώ δεν κατακτήεται πλώς. Είναι λάθο. Είναι λάθο. Είναι μικρομέγαλη, κοιτάξτε την αναλογία σας, το βλέπετε. Ναι. Είναι διπλό σχέδιο. Από τη μία είναι μικρομέγαλη, και να μου πει ότι στην κο όπως βλέπουμε ακόμα σήμερα να συμβαίνει στους χωριούς και στους παντού. Έτσι θέλει να μου το πει αυτό, οι δυσαναλογίες του σώματος είναι ένα double Το ένα είναι ότι η συμφωνία βγαίνει από μερικά κομμάτια από δεκά χρόνια, γι' αυτό είναι δυσανάλογα τα στιγμή του σώματος, και το δεύτερο είναι ότι αδιαφορώ πλήρως για τις σωστές αναλογίες. Mm. το έκανε αυτό η τέχνη. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο που να είναι πιο σημαντικό η, αναδρο... η... η... η... η αποδοχή που είχε προς κατελαβήτη ήταν αυτή τη δηλαδή πέραση εφημερίδες. <Συσσύν> Έτσι, ναι. Τα σκήτα των εφημερίδων τα οποία το, το, το, το, το, το, το τα κεράβλωσαν με ένα φοβερό τρόπο. Το είχε κάνει το 63 και τέτοιχε δηλαδή στο σαλό του 65 γι' αυτό είναι προβλάβει το σαλόνα το, το 65. Και από εκεί και πέρα προχώρησε όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή, ε, και που μπορεί να πει κάποιος και που ακύρωσε δηλαδή τον σιωπηθισμό και έκανε το σώμα χωρίς να έχει πλάσιμο, σαν το ξαναπάρει, που δεν έδωσε φυσικά τον χώρο, που κατάκτησε τους ενδιάμεσους χώρους και το δείχνει σε φωτεινά ισορροπία, να τους οπλίσει τα μάτια του, δεν έδωσε άσχημα και να μάθω και τίποτα άλλο. Και τι πέτυχε με αυτό, πέτυχε να αμφισβητήσει για πρώτη φορά όπως θα λέει φουκό έχει δώσει ένα ωραίο για του Μανέ, ο ε, για πρώτη φορά να πει ότι μήπως η ζωγραφική δεν είναι μία εικόνα σαν το παράθυρο του Αεφέρτη, αλλά μπορεί να είναι ένα ζωγραφικό έργο μη χιστό στην πραγματικότητα, αλλά να έχει μια δύναμη από τα γενή χαρακτηριστικά που θα ανακαλύψουν αργότερα οι Οπότε έγινε μια μετατόπιση από το θέμα στο μέσο απεικόνησής του και στη συνέχεια επειδή ήταν πολύ καλός γράφος το δούλεψε αυτό με έναν όλο για τρόπο και πιο ενδιαφέροντα τρόπο για να μας δώσει και αυτά τα στοιχεία. Οπότε εδώ έρχονται και οι θεωρητικοί γιατί υπάρχει και η ρητορική της εικόνας και υπάρχει πάντα και η θεωρία ε, χωρίς την οποία σε έχουμε λίγο μετέωρα στην αρχή το καθίσει έτσι. Το, αυτό που θα κάναμε σήμερα. Λέω μετά έλαιος. Δηλαδή οι άνθρωποι θα βγουν και εγώδες και θα θα φύγουν με έναν κατάλογο από έννοιες δομισμός, μεταδομισμός, τοπικυραλισμός, appropriation, μεταπαραγωγή, εκείνο το άλλο. Έλληνες. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Όχι. Θα το πάμε και εδώ σιγά σιγά και θα τις βάλουμε εμπόλυμα σε έννοιες. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Οπότε εδώ όμως στο Kleinberg αξίζει να αναφερθούμε. Γιατί αυτός και χρησιμοποιήσει τον όρο significant form. Είχε πάρει αυτό το φοβερό παράδειγμα του U-Field. Αυτό το πολύ καρδιωμένο έργο. Έτσι που είναι σε αυτή την παράδοση που είχαν οι γιαγιάδες μας στον Αθικό με την Πίπα αυτής την παράδοση έτσι, του σύμφυριακού κατράδικου που οφείλουμε να τις γιατί για μου, γιαγιάδες να Ιράδης ο Τακάπα για αυτό το έργο για τον Αθικό με την Πίπα και άρχισα και πάνω το πλέον διαφορετικά δεν νόημα να να ότι αυτό δεν είναι Λοιπόν, αυτό το το το θάβει, εντελώς. Λέει αυτό δεν το βρει. Λέει, of course the, the doctor is not a work of art. Φυσικά ο δεν είναι έργο Σε αυτό οι μορφές και οι φόρμες δεν χρησιμοποιούνται ως αντικείμενο συναισθήματος αλλά ως μέσο που με παραπέμπει σε συνέστημα. It is sentimental, είναι φτηνά συναισθηματικό. Με το να μην είναι εργοτέχνης ο γιατρός δεν έχει καμία από τις δυνατές ηθικές αξίες βάζει και τα ethical που έχουν όλα τα αντικείμενα που προκαλούν αισθητική έκσταση. Επιστεύει ο μάλλον εγγενείς εμείς και η κατάσταση του πνεύματος προς την οποία στο χέρι ως εικονογράφηση που φαίνεται ανεπιθύμητη. Έτσι, καταλαβαίνετε τι λέει τώρα εδώ. Λέει ότι αυτό και λοιπόν και εμείς που μας άρεσε σε το καημένο το κοριτσάκι που έχει ανοστήσει γιατί το ο γιατρός δεν έχει βρει και για τελιά, και η μάνα κλαίει ο πατέρας εκεί, όταν... Μπήκανε κι εμείς σε αυτό το τρυπάκι που απορρίπτει ο Κλάιντ Μπέρι. Λέει, μα άμα να μιλάς γι' αυτό χάνεις την η ίδια τη δύναμη του έργου τέχνης. Το συγκνύει φόρο. Αυτό είναι ένα άραβη μέλη, δεν είναι σημείδη κανείς Οπότε αρχίσει και μπαίνει ήδη από πάρα που γνωρίζει, από 14 αιληθείς, δηλαδή, αρχές του 23 αιώνα, οργανώνεται μέσα από πολλούς ερωτικούς, μεταξύ των οποίων και ο Kleinberg, οι οποίοι πλημοδοτούν την γιατότε εκ μοντέρνα τέχνη, τους επαρσιονιστές, ε, το μονέ που βλέπουμε εδώ, εις βάρος αυτής της τέχνης και μου λέει αυτό μιλάει με τα ίδια του τα μέσα. Μ' αρέσει το χρόνο γιατί είναι έτσι. Ενώ αυτό τα μέσα παραπέμπουν σε κάτι. Και ούτω καθεξής. Και εκεί έρχεται το ερώτημα που θα έχουμε όλοι, ναι αλλά ίσως με αυτόν τον τρόπο δεν ακυρώσουν όλα τα προηγούμενα κατεύθυνση. Και ο Μιχελάζιον και ο Βερμέρ, όλοι αυτοί δηλαδή που ήταν παραστατικοί, πάει να το στα σκουπίδια και θα αρχίσουμε να το γραφίσουμε μόνο με τρόφιμα τα δυστύματα. Η απάντηση είναι ότι τα δυνατά έγκα τέχνης που είναι significant formation και του παρελθόντος απεικονίζουν μεν κάτι, Vermeer, Leonardo, Rebrandt κτλ, αλλά ταυτόχρονα λειτουργούν και ως significant formation. Σαν να έχετε βίντεο, γιατί όταν πάτε στο έξι νουζέο μου, τώρα πρέπει mm. mm. να πάτε γιατί γίνεται η μεγαλύτερη έξιση του Vermeer, έτσι και αξίζει να δει. Είναι στο μπορεί να πάρει. Ε, θα Τη παραδείγουμε. Την ναι, ναι, είναι ωραία γιατί μαζέφτες 28 βελμέλες. Ναι, θα παραδείγουμε ωραία για λυθεί αυτό. Υπάρχει και Γι' αυτό. Εκεί λοιπόν όταν πάτε στο Ρέξι μου, μπαίνετε μια αίθουσα, που είναι και το έργο που βλέπεις ένα βερμαίδε πας καλυθύνει εδώ εκεί. Αυτό είναι το ασφαλήτερο κριτήριο. Σαν δρόξα και μας, είναι το ασφαλήτερο κριτήριο. Διότι σαν ουσία που πάνε από πριν να δούμε όλα τα ένα, μπορούμε να κάνουμε μια επιλογή. Η ασφαλέτερη επιλογή είναι αυτό που λέω Planck Bell, Significant Form. Σε μπαγνητίζει, δηλαδή τα κοιτάζεις έλα κάνεις ένα σκάν και ένα πόρα σε τραβάει, αν είχε δίκιο Planck Bell, γιατί έχει more Significant Form. Οπότε ας πούμε ως Ά λέει ο Κλάιν Μπέγκλερ, είναι και συγκρίθηκαν form, έχει δομή, έχει έτσι ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο συνομιλεί το φως με το σκοτάδι, οι πορτοκαλιάτες όχθης με τα λευκά κτλ. Άρα περιγράφει ταυτόχρονα μια εκκλησία, το εσωτερικό μιας εκκλησίας στην Ουγγαρία, αλλά είναι ταυτόχρονα και σημαίνει ζωοτροφή. Οπότε εκεί με τον Ρότζερ Φράιν, τον Κλάιν Μπέγκλερ, ήδη από τις αρχές του αιώνα εμφανίζεται ο, η έννοια, α πούμε, του φορμαλισμού που προσπαθεί να εκκληρογήσει κατά κάποιο τρόπο γιατί ορισμένες μορφές είναι διακρονικές από κει άρισε όλο αυτό. Ανάγεται δηλαδή πίσω, πολύ πίσω, πάρα πολύ πίσω στον Πλάτωνα και στον Κάντ που θεωρούν ότι α, η, ο Πλάτωνας βέβαια την να την τέχνη, ο Κάντ τουλάχιστον, που μίλησε είναι self έτσι στη κριτική του κριτικού λόγου έχει βγει κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μιλάει για την έτσι, αποστασιοποίηση. Έλεγε ότι όποιος στη φύση ασκούν την απελαντοσύνη του ωκεανού τη βλέπει κάποιος και νιώθει το, την αίσθηση του σαπλάιν. Αυτός δεν λέει το ωραίο, ε, λέει το σαπλάιν, το γλυκό, το υπέροχο, το μεγάλο, το, το εντυπωσιακό. Ε, οπότε υπήρχε αυτή η ε, έννοια ε, και ξανάρχεται εδώ τώρα. Και αρχίζει λοιπόν η περιμένεια τη μοντερνας με το μαντής, με του εξπλησιονιστές, με τη λειτουργία των χρωμάτων, όπου ο καθένας φέρνει κάτι δικό του καινούριο σαν απάντηση. Έτσι. Και αυτή η ιστορία αρχίζει γύρω στο 360-70 και φτάνει μέχρι το 360-70. Ο νέας αλλά κάπου φάζεται το γύρω το πεδίο εκεί. Έτσι. Δηλαδή, όταν λέω απαντής, εννοούμε ότι με τον τρόπο του νοσοκρατικού αρινόμου, Λέει ο Βαγγό. «Α, η ε, τέχνη δεν είναι να να αυτό που βλέπεις, αλλά αυτό που, αισθάνεσαι για αυτό που βλέπεις Α, λέει ο κυβιστής. Τέχνη δεν είναι να απεικονίσεις αυτό που που για για που που βλέπεις». την λέει ο την «Τέχνη δεν να να αυτό που που βλέπεις την την εσωτερική του εικόνα και τον τρόπο που αφήσει την στον εγκέφαλο. Τέχνη δεν είναι να ζωγραφίσεις αυτό που βλέπεις λένε οι ζωγραφίες αλλά την ορατή πραγματικότητα, αλλά να προσπαθήσεις να τη συνδέσεις την ορατή πραγματικότητα με την ε, πραγματικότητα ασυνδύει, του ασυνδίτου και να φτάσεις σε μια υπερπραγματικότητα. πραγματικοτητα Τέχνη δηλαδή ο καθένας από αυτούς τους σεισμούς ε, προτείνει κάτι. Λέει τη δική του ιστορία, τη δική του αφήγηση που τη θεωρεί και κανονιστική. Πολύ ωραία το είναι αυτό. Αλλά κάποια στιγμή φτάνει στα όρια άνω. Εκεί γύρω στο 60 δηλαδή, ε, ε, ε, πολύ νωρίτερα, ο Βρήγορος είχε βγάλει αυτό το φοβερό δοκίμηνο που άσχησε μια πολύ μεγάλη επίδραση, το Avangard and Kitchen. Τότε με το, το δημοσιεύσει, πούμε στο Pάρτιζα του εδώ, και λέει ότι σε αντίθεση με τη σύγχρονη κουλτούρα που μας έγινε υποχείρια, καταναλωτές μαζικών εμπορευματιποιημένων προϊόντων, η τέχνη είναι μία φυγή από αυτήν την Kitsch πραγματικότητα. Κάνει λοιπόν το πολύ δυναστικό το κίνημα όταν κάρνει η Kitsch και ταυτόχρονα από όλη την δεκαετία του 50 έτσι προωθεί, γράφει τα ωραιότερα κείμενα για τους αφηγημένους εξπεσιμιστές και την γεωγραφική του χρωματικού πεδίου τον Πόλο, τον ρόφκο τον Μόρις Λούις, τον Κένεθ Νόλαντ που είναι έργα πολύ όμορφα πραγματικά γιατί είναι και τεράστια, είναι 4 μέτρα οπότε τα αυτά τα του Μόρι Λούις είναι πραγματικά πολύ δυνατά έργα, πολύ δημοσιακά η σειρά με τους στόχους τα λέει του τόχου του Κένεθ Νόρλανντ που χρησιμοποιούν όλη αυτή την την λαμπερή υφή του ακριλικού που μπορεί, ακόμα και όταν είναι αερωμένο, να μην υποχωρεί η φωτεινότητά του, όπως το λάδι, ας ούτε στην ακουαρέλα, και δημιουργούν έργα τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα και είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Είναι δηλαδή σαν να φτάσαμε, σαν να αρχίσαμε από εδώ, από το Μανέ, ναι, και να ακολουθήσαμε μια διαδρομή φτάνοντας 100 χρόνια μετά στην κυριαρχία και αυτονομία του έργου τέχνη ως μια οντότητα που το νόημα και η σημασία της βρίσκεται ακριβώς στον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί τα μέσα. Γι' αυτό και φτάσαμε σιγά σιγά προς την αφαίρεση. Σαν να έγινε μια διαδρομή δηλαδή 100 ετών από το Μανέ στον Κέβεθ Νόλαντ για να σημαίνει λίγο της πιόλας της απέντες της να και 1964, είναι από 70 χρόνια δηλαδή, όπου ο Ρόμπερτ Μόρις φοράει μία μάσκα του Τζάστερ Τζόνσον, που του έχει φτιάξει και ε, έχει αυτά τα κοντραπλακέ, τα λευκά, με τα οποία έχει καλύψει την, το μοντέλο, την Καρολή Σνεϊμαν, εδώ, και σιγά σιγά βγάζει αυτά τα, τα κοντραπλακέ από μπροστά της, τη βλέπουμε τα βάζει, τα ξαναβγάζει κάτι μπαλάδι σαν να είναι ένας ας πούμε μαζισιάρ, ένας έτσι μάγος, ο καλλιτέχνης, ο οποίος κρύβει και αποκαλύπτει, κρύβει και αποκαλύπτει νοήματα. Από τις πρώτες performance που γίνονται, εδώ, α το λέει όλας, the sensuous object, το αισθησιακό αντικείμενο, είναι αισθησιακά αυτά τα αντικείμενα, η και του Νόλαντ μέσα στην απολυτότητα της αφαίρεσής του και του Μανέ μέσα στην υπέροχη πλημμυλιά του, είναι sensuous. Και λέει α, ο Ρόμπερτ Μόρις, the sensuous object resplendent with compressed interrelation has had to be rejected. Οπότε βλέπουμε μια μετάθεση που είναι πολύ χαρακτηριστικός σύγχρονης σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, του τρόπου με τον οποίο αρχίζω να ακυρώνω ή να αμφισβητώ τα αισθητικά κριτήρια με τα οποία έφερα το έργο τέχνης. Οι άνθρωποι φωτογραφίες από την performance. Και σημερινές φωτογραφίες, για τη συνέχεια αυτού που λέγαμε, για Σουμάχα μοριμούρα ένας προπριέτορ, ο οποίος υποδίεται ρόλους βάφεται μακιγιάρετη και παίρνει όλη την ιστορία της τέχνης της ε, Ευρώπης, της δυτικής τέχνης και παίζει ρόλους, από καραμπάτζο μέχρι αυτό. Παίζει και τον νοφέτρι, παίζει και την ιοδίφα, εδώ. Και παίζοντάς το, κλωτσάει το αποτέλεσμα. Πρώτο κλωτσάει γιατί είναι άντρας, ενώ είναι η νέγα η, η Ολυμπία του Μανέ. Ύστερα η μάπρυη η να γίνει επίσης ο ίδιος, είναι φωτομοντάζ εδώ. Ναι, και αρχίζει και αυτό, εδώ, δηλαδή βάζει τέτοια στοιχεία και στην έκθεση του 2018 που έγινε στη Μεγάλη Ανατομική του στη Νέα Υόρκη, την πρώτη φορά που έκανε μια μεγάλη έκθεση ατομική στη Νέα Υόρκη, επαναδιαβάζονται αυτά, τον μοντέρνο Olympia, εδώ, μέσα από μια σειρά αναφορών και αυτό το οποίο έτσι κατά κάποιο τρόπο κάνει ένα ίδιο appropriation δηλαδή, οικειοποιείται μία προϋπάρκουσα αναγνωρισμένη μορφή εδώ, την οποία τη μεταφέρει σε άλλα συμφραζόμενα. μα αυτόν τον τρόπο θα μου πείτε και τι, και τι κάνει, ε, υποσκάπτει τις χυριακές βεβαιότητες και τα στερεότητα του ολκουμοντελθυμού, εδώ θέτει ζητήματα αυθνικότητας, δεν μπορεί η Ολυμπία να είναι Ιαπωνέζα, έτσι, σε πρόκειο αυτό. Δεν μπορεί η Ολυμπία να είναι κρυφολεστία, σε δεύτερη ανάγνωση. Δεν μπορεί η Ολυμπία να είναι αυτό. Δηλαδή, μας ενοχλεί είναι μια εννοπιντική εικόνα. Αλλά ταυτόχρονα να γίνει μια εμπληματική εικόνα, εξού τώρα φυλεγόμενο. Ο τρόπο με τον οποίο σκηνοθετεί όλα αυτά θα δούμε και άλλα του Μωριμούρα ε, σε επόμενα μαθήματα γιατί μα ενδιαφέρει πολύ ο τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται και είναι πραγματικά, επειδή πολύ ωραία είναι και εντυπωσιακά. Και ένα προγενέστερο έργο, βέβαια, της δεκαετίας του 1980, που φέρνει προς άλλες τόρες, που είναι επίση πάρα πολύ ενδιαφέρον, το είπαμε και στην αρχή, για την απουσία. Εδώ δεν υπάρχει το μοντέλο. Έχει φύγει. Μιλάει για το κενό, μιλάει για την απώλεια, μιλάει για το... Δηλαδή το κενό, η απουσία υποκαθιστά πλέον την ηλική παρουσία οπότε έχω ένα άλλο στοιχείο. Αυτό θα μας απασχολήσει πολύ γιατί είναι από του πιο δυνατού έτσι. Ήταν από του πιο δυνατού σύγχρονους καλλιτέχνες. Θέλει προσάρεις τόρες, πέθανε νωρίς δυστυχώς. Οπότε κάνω αυτή τη μικρή περιήγηση έτσι στο να δούμε τι γινότανε. Ε, εκείνη την κρίζα ζώνη του 60 που ακριβώς γίνεται και πώς φτάνουμε στο 60 και εδομήντα. Μετά σκέφτηκα ότι είναι τόσο αχαρή στο πεδίο πρέπει να, πρέπει να το οργανώσεις κάποιος. Και λέω Θα το συναρχήνω να οργανώσει με έννοιες και με τις σχέσεις θεωρίας και πρακτικής. Βγήκε ένα βράδο σαν διαφράσεις άρχων. Πολύ ωραία για να τα πηγαίνει ο καρκινικό της τέχνης, αλλά ε, όχι για μας θα εννοώ. Έτσι, για, για αυτή την ομάδα εννοώ. Ε, και κάποια στιγμή, γιατί υπάρχουν και τα πολύ ωραία έτσι, κείμενα, που θα είναι λίγο τα όρια της εμηνίας. Δηλαδή, η, η, η, η πολύ απλή η στοιχειώδη και πολύ ειλικρινή απορία στους... Ε, ε, πρέπει δηλαδή να διαβάσω κάτι για να μ' αρέσει κάτι. Αν δεν διαβάσω, δεν θα μ' αρέσει. Τότε η δύναμη βρίσκεται στο λόγο που το περιγράφει ή στο ίδιο το έργο. Τι ακριβώς που μένει εδώ, ποια είναι η στο ιδιο το εργο τι ακριβως που εδω ποια είναι τα όρια, έχουμε κάνει πολύ βιβλιο σε ρώτα, που έχει βγει εδώ η Σάρα έλεγα, Μια είναι τα όρια της εμπιλίας. Μήπως, βάση περιπτώσει, έχει και κάποια όρια αυτό το πράγμα και εκεί πρέπει να σταματάμε και να δούμε τι αντιλαμβανόμαστε. Οπότε λέω, άσω έτσι, χωρίς έτρωση διάφορες έννοιες. κάνουμε ένα frame γράφω ένα κατεβατό από 50 λέξεις που μου είναι πάρα πολύ χρήσιμες για να μιλήσω για τη σύγχρονη τέχνη. Μία από αυτές, δύο από αυτές είναι η οικειοποίηση, appropriation, και η μεταπαραγωγή, post production, έτσι. Σας φέρνουμε λίγο σαν τζάρμον στην αρχή, τι το τώρα αυτό, αλλά Ήδη και ο Μανέ, appropriation έκανε των προηγούμενων εικόνων. Και το έχουμε ήδη δει. είναι το να παίρνει ένα, ε, να μην δημιουργεί, μα ενοχλεί τώρα αυτό το γεγονό, κοντά στο αμφιλεγόμενοι. Γιατί σύγχρονο είναι αμφιλεγόμενοι. Γιατί πολλέ φορέ χρησιμοποιεί ένα έτοιμο αντικείμενο. απουσιάζει το στοιχείο τη δημιουργία. Δεν το φτιάχνει κάποιο. Το παίρνει, το αγοράζει. Και όταν παίρνεις κάτι το αγοράκις και απλά το, το βαθείς, εκεί αρχίζουν και προβληματιζόμαστε πού είναι η αυθεντία του λιπλού. Επίσης, χάνεται η εδώ. Θα μου πείτε αυτά τα ίδια μου διάψει, ας το μαζέμεις κάποια ακόμα, αλλά αυτό το είχε κάνει σε ένα άλλο πλαίσιο. Το είχε κάνει στο πλαίσιο τη κριτική που άσκησε τον Καντά, ο δεναϊσμός, όταν η Ευρώπη βρισκόταν στην πιο βαθιά της κρίση. στο Μεγάλο Πόλεμο. Στο Μεγάλο Πόλεμο. Το είδα αυτό το πολύ ωραίο και του. Ε? Πολύ δυνατό. Για δηλαδή συνοθετικά. Αυτό που είχε δηλαδή υποσχεθεί για όσα, το μέτροπο, που δεν είναι όρθιο από το θετικό μέτρο. Ξαναγυρίστηκε τώρα, πέρσι, σε άλλη μπερσόνα, αλλά δηλαδή με πάρα πολύ καλή συνωθεσία. Έτσι. Είναι. Και αυτό λοιπόν ήταν ένα σοκ. Ε, αν το πείτε και ξαναδείτε τον Ταγκά, θα καταλάβετε θα το δικηλωγήσετε τον Ταγκά. Πώς είναι δυνατόν το πιο πολιτισμένο μέρος του κόσμου για τέσσερα ελότερα χρόνια να επιδίδεται στις πιο απολύτες σας πράξεις και να σκοτώνονται εκατομμύρια άνθρωποι. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα και δεν είναι μία μέρα, δύο μέρες, ένα μήνα ένα χρόνο. Στο μεσόδιο του πολέμου, το 1916 είναι για να τύριο ισομερομηνία του Ταρκά, εδώ αυτοί επιβρίστονται σε μια κρίση αξιών, δεν είναι δυνατόν. Αν άσυγου αυτό ο πόλεμος ήταν για να φέρει την ειρήνη, mm. γιατί οι περισσότεροι πόλεμοι φυσικά και αυτό είναι έτσι, ένα καλύτερο κόσμο γίνονται. Mm. Ναι, ε, οπότε ήταν για να φέρει την ειρήνη. Και λένε, κάτι δεν το με τις αξίες του ρύτμου αρφηβολιτισμού. Mm. Δεν ήταν δυνατόν, οπότε αυτό ήταν μια χειρονομία επίθεση κατά όλων των αξιών οι οποίε συγκροτούσαν το θέμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Μιλούσαν για πρόοδο και ως πρόοδο δεν το ούσαν πόσους περισσότερους σκοτώνουν ένα πνευματικό σύστημα. Κάτι <κάποιος> που κάνει παρεξήγηση υπάρχει στην έννοια εδώ. Μιλούσαν για τέχνη και υπήρχαν ε, ε, absolutely insignificant forms. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Οπότε το έχουμε ξαναδεί αυτό με το appropriation και με την εικόνα και με τα αντικείμενα. Δηλαδή να παίρνεις μια εικόνα και να την χρησιμοποιείς με κάποιες επεμβάσεις που κάνει ή με έναν διαφορετικό τρόπο με τον οποίο δημιουργείς καινούργιες συνάψεις καινούργια συμπραζόμενα. Αυτή η κλασική διαδικασία του decontextualization, στριχνός όλος αλλά, Μπασχεριπτώσει, ένα έργο είναι τέξτ. Αν ακολουθήσουμε τον Ωλανπά και όλους τους γλωσσολόγους, έτσι, τους συμμιολόγους. Ένα έργο είναι τέξτ. Αλλά έχει το context που το κάνει να είναι κατανοητό και αντιληπτό. Μεταβίβει τον ορμαν. Χωρίς το context, το τέξτ, είναι δεξιλείο. Έτσι. Συγλώσσα όλο αυτό. Και ας δει το παράδειγμα του τόπου που πήγε παλιού, είναι με μαλάκα. Έτσι. Η λέξη μαλάκα, θέλω να πω. Είναι ένα τέξι τη λέξη μαλάκας, Εδώ. Άμα πω εγώ στο Γιάννη, που είναι ένα πολύ αγαπημένο φίλο και που η μαλάκα μου με λιγάκι εδώ πέρα γιατί μου κόρυψε το κομπιούτερ. αυτό είναι βήμα και και <laughs> Άμα τον τρόπο και πω, ας μαλάκα, αυτό είναι δρυσιά. δηλαδή, πρέπει να όχι μόνο το text αλλά και το context, τα συμφραζόμενα, το συγκείμενο που λέμε, ας πούμε, στη δροσεολογία. Οπότε, εδώ, τι έχω, ένα, μία ε, αφαίρεση από το context στο οποίο βρίσκεται κάτι, decontextualization και recontextualization και επανανοηματοδότηση με έναν άλλο τρόπο. Εδώ. Οπότε αυτά δεν έχει κάνει ο Άσαντ Μπέρδεα, αλλά η μεγαλύτερη επίδραση, άσχεσαι δύο βιβλία, το ένα από δεκαετία του 30 και το άλλο από τη δεκαετία του 80, τη δεκαετία του 30 έγραγε αυτό το φοβερό δοκίμιο Βάλτερ Βάτερ Μπέντζαμιν, το έντο τέχνη στην εποχή της μηχανικής αναπαραγωγής Όπου εκεί μιλούσε ακριβώς για αυτό το πράγμα με τον γνωστό και αφηρό τρόπο του Βάτερ Μπέντζαμιν. Έτσι. Δηλαδή, τι... Τώρα που έχουμε τη δυνατότητα να αναπαράγουμε τις εικόνες με τόσο εύκολο τρόπο, τι, τι σημαίνει αυτό για την ίδια την τέχνη, και τι είναι το έργο Και αυτό είναι ένα επίσης πάρα πολύ ωραίο δοκίμιο, εκτενές δοκίμιο, βιβλίο θα μπορούσαμε να πούμε, της Ρόζα Λιχάους, όπου λέγεται The Πρωτοπορία και άλλη ε, μύθη του μοντερνισμού. Οπότε το παίρνει όλο αυτό και το διαλύει, α πούμε. Αυτό ο οποίο στηρίχθηκε ο Γκρινμπεργκ πριν που λέγαμε ότι η αυθεντικότητα του δυνατού έργου τέκνη είναι τα ίδια τα μέσα και ο τρόπο που ο καλυφθένησε τα καταφέραμε έρχεται και το διαλύει και ο Μπένιαμιν και η Ρόζα Οπότε και τώρα πρόσφατα, μετά το 2000 δηλαδή, ο Γκουλιό. Στην μεταπαραγωγή χρησιμοποιεί πάλι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά, πιο κοντά σε εμά τώρα αυτό, αλλά έχει να κάνει με ακριβώ αυτή τη τάση τη σύγχρονη τέχνη. Να οικειοποιείται και να μεταπαράγει. Αυτό αξίζει να το δούμε όμω το Λεωργιό. Η λέξη μεταπαραγωγή είναι ένα ειδικό όρο που προέρχεται να την εξουσία των οπτικοακουστικών και χρησιμοποιείται στην τηλεόραση, στο κοινογράφη και το βίντεο. Αναφέρεται στο σύνολο των διαδικασιών επεξεργασία, στις οποίες υποβάλλεται ένα καταγεγραμμένο υλικό. Στο μοτάζ, στην προσήγηση άλλων οπτικών και χημικών πηγών, στον υποτιτισμό, στους πικάρ, στα υλικά εφέ. Καθώς πρόκειται για ένα σύνολο δραστηριοτήτων που συνδέεται με τη βιομηχανία παροχής υπηρεσιών και την ανακύκλωση, η μεταπαραγωγή, post-production, ανοίγει στον πριτογενή τομέα, όπως αυτός αντιδίδεται στο βιομηχανικό και αναγνω ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός έντονο δημιουργείται με βάση προπάρχοντα έργα. Όλο ένα και περισσότεροι καλλιτέχνες ερμηνεύουν, αναπαράγουν, επανεκθέτουν και χρησιμοποιούν έργα που έχουν φτιάξει άλλοι ή ήδη διαθέσιμα πολιτιστικά προϊόντα. Αυτή η τέχνη της μεταπαραγωγής μοιάζει να με ανταποκρίνεται στον χαοτικό πληθωρισμό της παγκοσμιοποιημένης κουλτούρας όπως αυτή διαμορφώνει διαμορφόνηση της τεχνικής πληροφορίας, η οποία χαρακτηρίζεται από μια αύξηση στην προσφορά έργων, καθώς και από την οικειοποίηση από τον κόσμο της τέχνης, μορφών παραδορφέ. Το υλικό το οποίο χειρίζονται, αυτοί οι καλλιτέχνες, δεν είναι πλέον πρωτογενές. Το ζήτημα δεν είναι η εξεργασία μιας μορφής με βάση κάποια πρώτη να πάρω το πυλό να φτιάξω ένα γλυπτό, να πάρω το μουσαμά και τα χρώματα, να φτιάξω ένα από τον περιπλωτή, αλλά η εργασία επί αντικειμένων που έχουν τεθεί στην πληροφορία στην πολιτισμική αγορά, ήδη διαμορφωμένων δηλαδή αντικειμένων, η ένταση πρωτοτυπία, το να παράγει κανείς μη βασιζόμενο σε ό,τι υπάρχουν τα πρότυπα, και της δημιουργίας, το να φτιάχνει κανείς κάποια τίποτα, γίνονται σιγά σιγά ασαφείς στο περιβάλλον της σύγχρονης τέχνης. Σωθοριάζουν και χάνονται μέσα σε ένα νέο πολιτισμικό τοπίο που οριοθετείται από τις δίδυμες φιγούρες του DJ και του προγραμματιστή, μέλημα των οποίων είναι η επιλογή πολιτισμικών αντικειμένων και η ένθρωση αυτών σε νέα πλαίσια. Η σχεσιακή ζητική, με το άλλο του πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, συνέχεια της οποίας αποτελεί το παρόμιο βιβλίο, περιέγραφε τη συλλογική ευαισθησία στην οποία εγγράφονται οι νέοι πορτές καλλιτικής πρακ Συσιακή, ζητική ήταν η συγκοιωτική και η διαδραστική όψη αυτή της Εμπαράστασης. Επιχειρούσε να δείξει γιατί οι καρδίδες αποκοινώνται να παραγάλουν μοντέλα κοινωνικότητας, να τοποθετηθούν μέσα στη σφαίρα των διανθρώπινων σχέσεων. Και μετά για τη μεταπαραγωγή, είναι πολύ ωραία τα βιαράκια, και τα δύο, αξίζει να τα διαβάσετε δηλαδή, δεν προβατώ τις εκδόσεις κανέναν δεν γιατί έτσι κι αλλιώς έχουν εκπαιδευτικό ε, περιεχόμενο, αλλά βάζουμε το μαζί με τον Μπέγιαμ και τη Ρότσα, η Κράωση και τον Βουλιό, γιατί αυτά τα δύο που τράβουν για είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα για την κατανόηση και τη σύγχρονη τέχνηση. Τα κουμπιάκια, παλιότερα, και πιθανόν και πιο γράφειρά. Ο Ρόμπερ Χιού, α πούμε, ήταν πολύ πιο γραφειρό όταν μιλούσε για αυτήν την κουλτούρα. Ο Βουλιό για την ψηφιακή κουλτούρα. Γιατί όλα όσα βλέπουμε πλέον είναι περιβάλλοντα. Δηλαδή ένας προγραμματιστής, λέει ο DJ για τον προγραμματιστή, καταλαβαίνετε, γιατί πλέον οι DJ έχουν μεγαλύτερη φήμη από τους συνθέτες και τους τραγουδιστές. Οι, οι ετσι, προγραμματιστές φτιάχνουν τα περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν συνέχεια στην καθημερινότητά μας. Όλα τα app που κατεβάζουμε τα έχει φτιάξει ένας προγραμματιστής και ένας σχεδιαστής βεβαίως μαζί. Οπότε είχε μιλήσει και πριν το ψηφιακό κόσμο, στην αρχή του δηλαδή, ε, μιλώντας για την Pop Art, ο, ο, ο Hughes, έτσι πολύ ωραία, σαν αντίδραση αντίδρασε σε αυτό, αυτό. Όλα αυτά που βλέπουμε στο λακτήριο στην είναι και κατά κάποιο τρόπο μια αντίδραση σε αυτόν τον ηρωισμό. Το αγγλικό, το τσιγάρο, η, η, η, η ταινία. Ε, για τον Πόλοκ, η ταινία Πόλοκ έχει πάρα πολύ εύστοχα, χάνει σε πολλά άλλα επίπεδα, αλλά έχει πάρα πολύ εύστοχα αποδώσει αυτό το μαξίσμο που ήταν πολύ χαρακτηριστικό του αφηγημένου αφηγημένου αφηγησμού και το οποίο οι φεμινήσεις του 70 και οι Ιάλλοι, όπως είπε ο Σαλινγκράου, θα κατακρίνουν. Οπότε αυτό είναι ένα πάρα πολύ δυνατό έργο. Πάρα πολύ δυνατό αυτό το Fire Post εδώ. Αλλά ε, από τη στιγμή που εμφανίζεται ενταγμένο, μέσα σε ένα τέτοιο, έτσι, context, his pattern is masterful, but his dreams lack conviction. Ως, δηλαδή, αρχίζουμε μια εγκλάνη για εμείς τους μια jargon όπου είναι στην Γκρινβέργεια παράδοση. Ή, time for bed, Anton, you have suffered enough for one day, έτσι. Άρχε ήταν υπεύθερης για σήμερα. Ο ηρωικός, αν που αγωνίζεται, δεν είναι και ψέμα, αγωνίζουν οι άνθρωποι, δηλαδή ο πόλος δεν κάνει τις κανάλιες. Γιούγκ, πρόκειται, είναι αλκοολικός. Ε, το ατύχημα, άρχητος ήταν και κατά τον τρόπο προκαλούμενο, ο λόγος αυτοκτόνισε, να λόγος είναι τράξης και ορίστε. Δεν είναι έτσι αυτό το πείομα. Απλώς αυτό. Ή εδώ ας πούμε. Οι φιλότερες κυρίες δεν είναι σίγουρες να βλέπει το έργο ή να τη σκάρα του εξαίρεσμού. Ναι, αυτό το έργο ή το. Το οποίο το πράγμα. Αν κάνουμε το κριτήριο και βλέπουμε τη σκάρα εξαίρεσμού και και λέμε πως εδώ, σαν εδώ, που μας έδειξε στην αρχή, εδώ με τα το χάσαμε το Βέβαια, δε ε, τι και εκείς, ας πούμε, έλεγε ο Κρίνπερ. Εδώ είναι πιο ωραία η ζωή και παίρνει όλα αυτά τα δεδομένα, όπως θα έχει περιγράψει με έναν παράδειο τρόπο ο Ρόβερ Χιούζ, για να μας βάλει λίγο πάλι στο appropriation και τι ακριβώς κάνει η μαζική κουλτούρα εκεί που πάρντε. Οπότε, ε, εδώ, είναι ακριβώς, αυτό είναι το πολύ ωραίο βιβλίο, αυτό δεν είπε να αφαιστείς ελληνικά, αλλά αξίζεται για εμάς, είναι από τα πιο ωραία βιβλία, είναι ένας πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ. Σε αντίθεση με τους παγκούδες μας, λέει, ζούμε σε έναν κόσμο που φτιάξαμε εμείς οι ίδιοι. Μέχρι και οι 50 χρόνια οι εικόνες της φύσης ήταν το κλειδί για να το κτήσουμε έτσι της τριστέχνης, όπως το βλέπετε στο μονέ, εδώ. Η φύση με τον έναν κύκλο ανάπληψης και φθοράς, την αντακόπληση της στον άνεμο, τις σχεδίες συνθήκες, τον φως και την αναλλαγή των εγκοπών, η συνεχή της ανανέωσης, την απέναντι πολυπλοκότητα και ποικιλία των ορφών και των αντιδράσεων σε κάθε επίπεδο, από το μόριο μέχρι το γαλαξία, η φύση ήταν αυτή που κυρία τα μεταφορικά σχήματα, με τα οποία σχεδόν κάθε σχέση ανάμεσα στον εαυτό μα και στο άλλο μπορούσε να περιγραφεί και να εξεταστεί. Έτσι άρχισε και η μοντέρνα τέχνη, μέσα από τι παραλλαγέ που έκαναν στη μεταβλητότητα ενός ρευστού κόσμου. Ο Μονέ και οι άλλοι εμπλουσιονιστέ. Η αίσθηση τη φυσική τάξη με τον ένα με τον άμερο, με τρόπο λειτουργούσε πάντα πνευματικά για τι αξιώσει και τι φιλοδοξίε του εαυτού μα παρέχοντα μέθοδο, τρόπο, μέτρο στην παλαιότερη τέχνη, την πιο προμοντέρνα. Το ότι η αίσθηση αυτή έχει ασθενήσει σήμερα οφείλεται μέσα στο γεγονό ότι για του περισσότερου ανθρώπου η φύση έχει αντικατασταθεί από μια πολιτιστική συσσόρευση αυτού των πόλεων και των μέσων μαζική επικοινωνία. Στη βαζόμαστε σαν να το τόπινε το μυθοτροφείο και κουκονόμαστε με ερεθίσματα. Και αυτό που φαίνεται να έχει σημασία δεν είναι η ποιότητα ή το νόημα των μηνυμάτων, αλλά η υπερβολική του πληθώρα, η διαδοχή. Αυτή η υπερφόρτωση και η υπερβολή έχουν αλλάξει την τέχνη μα. Ειδικά τα τελευταία 40 χρόνια, η κυριαρχία του καπιταλισμού σε έναν ηλεκτρονικό κόσμο μα παρέχει ένα νέο, σε φυσικό περιβάλλον. Το δικόσμα, το δικό μα δάσο, της μαζικής επικοινωνίας. Το πρόβλημα για την τέχνη, λοιπόν, ήταν πώς θα εμπισύσεις εδώ, πώς θα προσαρμοστείς αυτό το περιβάλλον, γιατί διαφορετικά υπήρχε ο φόβος η τέχνη να υποσχελιστεί, να τομείς. Τα πάντα σε αυτό το λεώνα της μαζικής κουλτούρας συμπλησμιωθούσαν κατά το δοκιμασμένων πρακτικών της τέχνης. Το σύγχρονο περιβάλλον έχει τη δυνατότητα να αποσπάθει προσοχεία τα έργα τέχνης με τόσο ανατομιστικό τρόπο όσο ποτέ πριν. Με αυτή την έννοια, το περιβάλλον και το υπόβαθρο του οργανωμένου ήχου του γκρουγκολιανού μέρου σε μια μεσαιωνική δημοναστική κοινότητα δεν ήταν τυχαίοι Ήταν η σιωπή της ίδιας της φύσης που υποσκέλιζε και απορροφούσε τους τυχαίους τολίγους της κουλτούρας και αποτελούσε κυρίαρχη κατάσταση της μεσαιωνικής ζωής. Κάθε σχεδιασμένη δομή ήχου ή υπέτρας αποκτούσε μια σπουδαιότητα και μια μοναδικότητα. Σε έναν κόσμο διαθρωμένο με ελλείψει και δυσχέρειες, Έναν τόπο που δεν ήταν ακόμα παραγενισμένο με σήματα, εικόνες, σχεδιασμένα αντικείμενα, η εντύπωση μιας φορολογίας που ακουγόταν στο απέραντο πετρωμένο δάσο ενός γορφικού καθεδρικού ναού ξεπερνούσε κατά πολύ οτιδήποτε μπορούμε εμείς σήμερα να αντιληφθούμε ως πολιτιστική εμπειρία. Σήμερα βρέπουμε το ίδιο καθεδρικό ναό μέσα από ένα τεράστιο φίλτρο που περιλαμβάνει την επιλεκτική μας γνώση όλων των άλλων καθεδρικών ναών. Ήδη τους έχουμε επισκεφθεί, δεν τους έχουμε δει μια νόση που περιλαμβάνει όλα τα κυρία Καστήλ. Τη μετατροπή του ιερού και καθαρρυντισμένου χώρου σε ένα τουριστικό επισκέψιμο μουσείο. Την κοσμική ουσία του δικού μα πολιτισμού. Την ανάμιξη μεσολογικού τύπου και ελεύθερη διαλογή στα εμβάδια του Disneyland. Και ούτω καθεξή. Λόγω του ότι τίποτα δεν μπορούσε να ανακτηθεί ή να αναπαραχθεί, το πρώτο το λογικό αυτή σχεδονόταν και άκουγε κάθε φορά. Όπως και το πρώτο κοινωνικό μάτι ήταν αναγκασμένο να παρατηρεί και να εξετάζει την κάθε μία εικόνα πολύ προσεκτικά. Τα αντικείμενα και οι εικόνες του κόσμου δεν μπορούσαν να αναπαραχθούν ή να πολλοπλασιαστούν παρά μόνο με τεράστιο κόστος ανθρώπινης προσπάθειας. Δεν υπήρχαν τυπόματα, φιλ, καθολικής σωλήνες. Το κάθε αντικείμενο ήταν μοναδικό. Η θέρση του τα τυποματα φιλ καθολικης σωληνες μεταπατική. Η ιδέα ότι θα βρισκόμασταν σε έναν κόσμο που θα κυριαρχούσε η καταχνιά Πανομοιότυπων εικόνων, σε έναν κόσμο που η λειτουργία αυτών των εικόνων θα ήταν να διαβρώσουν τη διάκριση τη ιδιαιτερότητα, παρά να πολλαπλασιάσουν την ικανότητά μα να διαφοροποιούν την πραγματικότητα, θα ήταν αδιανόητο στους παππούδες μας, όσο δεν μάθω στους μαθητές προγόνους. Σήμερα, το κάθε αντικείμενο διασπάται έναν ένα συνήνως εικόνων του ίδιου του εαυτού. Κληροποιείται. Αντιγράφει και αντιγράφεται. αντιγράφεται. Όσο πιο διάσημο γίνεται ένα αντικείμενο, το παράδειγμα του Ζαγκόντα είναι ίσως το πιο θερμοκρατικό, τόσο μεγαλύτερο πολιτιστικό νόημα υποτίθεται ότι αποκτά. Και τόσο πιο μοναδικό, σε εισαγωγικά, θεωρούν οι άνθρωποι ότι είναι. Η μοναδικότητά του πηγάζει από τη δυνατότητά του να πολλαπλασιάζει τι εικόνες του εαυτού του. Η μαζική παραγωγή απογειμνώνει κάθε εικόνα από τη μοναδικότητά της. τη. Την κάνει σχηματική εύκολα να γνωρίσουμε τι κάνει να μοιάζει με σήμα το σήμα προστάζει το μήνυμά του είναι ξεκάθαρο σημαίνει μόνο ένα πράγμα you need this thing but I have a few things like that everyone else has one oh then I should have one this thing will change your life wow really buy it now this thing οι λεπτές αποχρώσεις, το σήμα προστάζει. Το μήνυμά του είναι ξεκάθαρο, σημαίνει μόνο ένα πράγμα. Οι λεπτές αποχρώσεις, η περιεκτική σημασία και η αμφιβολία δεν είναι γεμίσει διότι σε ένα σήμα τους. Και αν είναι χειροποίητο, ακόμα χειρότερα. Τα έργα τέχνης όμως μιλούν σε μια γλώσσα πολύπλοκων σχέσεων, υπερηγμών, αβεβαιοτήτων, αντιφάσεων. Δεν επιβάλλουν το νόημά τους στους θεατές τους. Το νόημα αναδύεται, προστίθεται. Ξεδιπνώνεται. Ένα σήμα υπαγορεύει νόημα. Ενώ ένα εργοτέχνη μα οδηγεί σε μια διαδικασία να ανακαλύψουμε νόημα. Με λίγα λόγια, οι πίνακες μα εκπαιδεύουν. Ενώ τα σήματα μα επιβάλλουν πειθαρχία. Η μαζική γλώσσα την πάντα να μιλάει σε προστακτική. Howard. Buy more. Το να ασχοληθεί κάποιος καληθέν με την απεικόνηση και την καταγραφή αυτού του περιβάλλοντο σημάτων, αναπαραγωγών και αντιγράφων που συγκροτούν την επιφάνεια τη σύγχρονη πόλη, θα ήταν προφανώ ανόητο. Εδώ, εκτό αν ήταν όλοι ρούσα, όπω αυτός που βλέπετε στη φωτογραφία, που παίρνει διχοπεριανή αντίληψη αυτή τη ερημία των αυτοκινητόδρομων και τη μεταφέρει στην δεκαετία του 1960. Πώ θα μπορούσε όμω η τέχνη να υπερασπίσει τον εαυτό τη απέναντι σε έναν κατηγισμό από σήματα, πολύ πιο όργανα Πώς θα υπερασπιστεί τον εαυτό της απέναντι στην εισβολή του μαζικού περιβάλλοντος, απομονώνοντάς της, μονιάζοντας αυτό που έχει καταλήξει, μια φύξη του μαραμένη γλώσσα, με τη ζωντάνια των μαζικών μέσων. Έτσι τουλάχιστον ήλπιζε, είτε έρχεται δεκαετία του 60 και του 70. Στον κυματογράφο δεν συγχαίρω την ερμηνεία από την πραγματικότητα. Βλέπουμε ταινίες στο σημερινό ένα σχεδόν λειτουργικό χώρο, σε μια οφόρα που πρατικήται από γίναντες. Η τηλεόραση, επιθέτω, είναι ένα κουτί που κοίται σε μια κουνιά του δωματίου μα και εκπέμπει εικόνε που κυκλοφορούν ανάμεσα στα έπιπλα. Όταν βρήκατε μια, έχω δύο επιλογέ. Να μείνουμε ή να φύγουμε. Με την τηλεόραση έχω την ιατρήτη, να αλλάξω κανάλι. Κάθε μέρα εκατομμύρια άνθρωποι δημιουργούν το δικό του μοντάζ, καθώ αλλάζουν κανάλια. Δεν ελαμβάνουν αυτό το μοντάζ ω συνεκτική εικόνα της πραγματικότητας καθώς δεν είναι τίποτα άλλο παρά το παράπλευρο αποτέλεσμα της κίνησης ενός κουμπιού. Παρ' όλα αυτά, το βλέπουν. Και αυτό που βλέπουν, και ασυνέστητα θεωρούν δεδομένο, είναι μια ροή εικόνων, των οποίων οι αντιπαραθέσεις είναι συχνά σουρεαλιστικές στην ανεξαρτησία τους. Με αυτή την παρέλαση ομιωμάτων, σημεουλάκια από το πρωτογιά, δημιουργούμε το δικό μας μοντάζ, καθώς παρατηρούμε τα μοντάζ των άλλων. Έτσι, ίσως έναν ταόλαδο ρόσο-προσδοκτηριστόνα όπως ο Τζίλα Μπέρκ, το φίλο Γεπανών δεν ταριστών ο Άρφι, γίνονται τελικά πραγματικότητα με τηλεόραση. Κοινωνίες στο ρόπλο ματώνουν από τον κόσμο έτσι, εξυποκαταστάσεως, με τους όρους του μοντάζ και της των εικόνων. Το αποτέλεσμα όμως δεν είναι τελικά όπως 20, Η η αποκοπή μα και η αποξένωσή μα από την ίδια την ουσία της πραγματικότητας, καθώς τα πάντα μετατρέπονται σε ένα εύκολα προσβάσιμο θέμα. Θέμα, θέαμα. Καταστροφή, αγάπη, πόλεμο, καλλιτικά. Η γοητεία και η λατρεία του ηλεκτρονικού θράφουςματος. Η οικειότητα και η καθημερινότητα της της τηλεόρασης πάνω μας ή του κινητού, όπου λέει τηλεόρασης ο ίδιος, μπάτε στο κινητό ή το κομπίτο μας, έτσι. Επέραν πάνω πάνω και στιγμάνους τρόπους, οι εικόνες έχουν έναν αλόγοντα μυρφαντικό τόνο. Είναι αληθινές, είναι εκεί, μες στο δωμάτιο. Είναι ωστόσο και οι τεχνητές, καθώς οι ψευδές της ίδιου δεν κρατάει πολύ. Γλειστρούν πάνω στην οθόνη, απλώνονται, διασπώνται σε τελείες και γραμμές και φυαρούν ακατάπαυστα. Άλλη πραγματικότητα της τηλεόρασης είναι κοτσορινή. Το χρώμα της όμως είναι τόσο ζωντανό, τόσο μη συ όχι το χρόνο του μελανιού, της βοηλιάς, της φύσης. Το βλέμμα δεν δρέσει πάνω στην επιφάνεια της οθόνης όπως έναν τίνακα. Δεν δίνεται εξεργάζεται όπως ένα κινέζει κομπάζο. Η μοίρα των εικόνων και των μηνυμάτων μέσα στην αγαπή τους ιδιότητα είναι να εξομοιώνονται, να ξεχύνονται στον χώρο με ρυθμού συντηρητικού υπερκορισμού, σαν την ακτινοβολία, που είναι δηλαδή. Βρίσκονται παντού και επηρεάζουν την τέχνη με δύσκολα αναστρέψιμο τρόπο. Η τέχνη, αν και κάτι ακριβό, είναι ένα πράγμα που δεν είναι σύγκριση με τα μαζικά μέσα. Είναι μια δόμηση σε ένα μουσείο. Ασχολείται με αποχρώσει που δεν έχουν καν αντικειμενικά εξαγγελώσει τη σημασία. Δεν είναι καν μια καλή θρησκεία. Και όταν αποποιηθεί το δικαίωμά της στη σοβαρότητα, τραυματίζεται αντιπανόθυτο και ουσιαστικός της ρόλου στο πεδίο ελεύθερη σκέψη. Η pop art και η υπόπερη ευαισθησία έκανε ότι μπορούσε για να παλλαγή από αυτήν την άντα σοβαρότητας, καθώς ασπάστηκε με πιστία το δόγμα του Μακλούαν ότι το μέσο είναι το μήνυμα. Όμως, αυτό δεν ήταν αρκετό. Ο άνθρωπος είναι ένα ζώο κρίση και ακόμα και σε μια κουλτούρα που διασπάτησε τόσα πολλά θράψματα όπως η δική μα, το πρόβλημα της επιλογής, της προτίμησης και της δικής ευθύνης για τις εικόνες παραμένει και στην πραγματικότητα οξύνεται το καράβι στο οποίο ταξίλευσε με και με αόνια η καλλιτεχνική πρωτοπορία από το 1860 έως το 1960 και ασύγκανση πραγματικότητα η συνήθιση των δικών ισοαστών φαινόταν βυθίζεται καθώς η τέχνη δεν μπορούσε πλέον να ελέγξει αυτή την ηθική ευθύνη. Οπότε, μέσα από τα κείμενα του Πουλιώ και του Ιούζ βλέπουμε όλη αυτή την αλλαγή που γίνεται τον υπερκορισμό και την πληθώρα αυτού των εικόνων. Και πού μπορώ να κάνω εγώ, ο Γόρματος τι κάνει Άρης αυτό. Ο Γόρματος παίρνει και επειδή το ταξίδι μας είναι σε, σε μουσεία τι αρχίζει, ε, αυτή η πάρα πολύ ωραία έκθεση που έγινε το 19ο, το ήχουσα στο Wittman την είδα εγώ, μετά πήγε στο και μετά πήγε στο Chicago, «I am working from A to B and I again», ε, ήταν πραγματικά η η πιο ωραία έκθεση, η Γόρματος που έχω δει ποτέ. From to back again. Ε, και ήταν στην πόλη, στο μετρό, στου σταθμού, στι αφήσει. Dear selfie takers, love laugh Andy. <laughs> Γιατί ο Andy τη πολιτεία, της προβολής και ο Άντι λάθρεψε τη γοητεία τη προβολή και τη αυτοπροβολή. Dear Central Park, <laughs> ανάλογα στο σταθμό του μετρό, είχε και ένα μόντσο. Uh, Dear Central Park, love laugh Andy. <laughs> Γιατί και ο Γκόρχολ λάθρεψε τα τεχνητά λουλούδια. Και εκείνη είχε πάρα πολλέ ένθρωσες, πολύ διαβερωμένες και θεματικές. Μία από αυτές ήταν Death and Disaster. φάνατος και καταστροφή. Και θα μπορούσαν αυτές οι κόνες να είναι μια φυσική συνέχεια της μημιακής ζωγραφικής. Ένα είδος, α πούμε που είχε από παλιά αναπτυχθεί για ερωικούς λόγους να απεικονίσει τους ένδοξους Αλλά αυτή η παράδοση των γεγονότων, εδώ μεταμορφώνεται μιλώντας για την ανωνυμία της καταστροφής, για τα θύματα της καταστροφής, για τις αντιφάσεις της ζωής τη δεκαετία του Ιψίλτα. Οπότε, εδώ οι σειρές αυτές λειτουργούν ακριβώς μέσα από αυτήν την αναφορά. Ο Γόργολ επαναλαμβάνει την εικόνα. Η επανάληψη είναι ένα στοιχείο που χρησιμοποιεί πάρα πολύ μαζική κουλτούρα. Επαναλαμβάνοντα κάτι, το θεωρώ δεδομένο και σιγά σιγά και οι αντιδράσει μου απέναντι σε αυτό. Ο Γόρκο κάνει, το αισθητικοποιεί, παίρνει τι μαζικέ εξεγέρσεις των καταπιεσμένων τη δεκαετία του 1960 μαύρων που εξεγείλονταν κατά των αθλητικών διακρίσεων και παίρνει αυτέ τι πολύ ωραίε φωτογραφίε του Charles Moore εδώ που έδινε τα λιγότερα των αστυνομικών να κατασπαράζουν τους μάγρους διαδηλωτέ και τις αισθητικοποιεί. Τις πολλαπλασιάζει, τις χρονοποιεί. Βλέπω την καταστροφή ξανά και ξανά και το κανάλι μου βρήκε ένα ακόμα πιο ωραίο πλάνο ότι την καταστροφή για να σας δείξει και κοιτάξτε πόσο πιο ωραία θέλετε από αυτή την πλευρά αυτή η καταστροφή εσυντικοποιώντας τες είναι ταυτόχρονα με, με βάση γιατί εδώ είναι το κενό εδώ. Όπως λέει, πολύ ωραία εδώ, «by representing representations of the racist police in action» World, απεικονίζοντας απεικονίσεις, γιατί και αυτό δεν είναι με δεν είναι μεταπαραγωγή. Παίρνει κάτι που απεικόνισε ένας φωτογράφος και το επαναλαμβάνει σε παραλλαγές χρωματικές, πολλαπλές. Απεικονίζοντας λοιπόν απεικονίσεις έτσι οδηγεί ασυνέστητα το θεατή σε έναν φαύλο κύκλο ευθύνης. This diminish the means of possibility for moralizing and the capacity to induce and unleash passiveness in the face of one's own complicity. Γι' αυτό είναι διπλό το έργο, το βλέπετε. Το είδα, το είδα, το είδα, το χόρτασα, έργανα τις κρίσεις μου, άφησα τα στερεότυπα μου να απλωθούν και τώρα, σιωπή. Και τώρα, μήπως θέλω κι εγώ, για την αποδοχή και την παθητικότητα όλων, αυτό που σημαίνει. Οπότε, υπάρχει μια φορά, την εξήγηση ότι, πω πάρτε, εξυγνεί η μαζική κουλτούρα. Δεν είναι εξυγνεί. Σε κανούια περίπτωση, ε, προσπαθεί να την αναπαράξει με τα ίδια της τα μέσα, λαπελά χρώματα, όλες οι εικόνες, τα ρηλίκια, έχοντας όμως, ταυτόχρονα, και την πλήρη συνέστηση του ότι δεν ψεύτηκες, αλλά και την αδυναμία της, της ικανότητάς μου να αντισταθώ σε έναν κόσμο που έχω μπερδεύσει το πραγματικό με το δημιουργημένο. Σαν να ζω σε έναν κόσμο που σημουλάβρα, και δεν μπορώ πια να τα ξεχωρίσω, τα ομοιώματα της πραγματικότητας, μια τυπική έτσι ερμηνεία του μεταμοντέρνου, αυτό, η αδυναμία του ανθρώπου να Προ, προβάλλει μία συγκεκριμένη εκδοχή της πραγματικότητας και η ταυτόχρονη συνείπαυση πολλαπλών πραγματικοτήτων. Οπότε, ο Γκόρχων μέσα από όλες αυτές τις εικόνες, αυτές τις τελευτατικές φωτογραφίες, είναι δε πίστος, απεικονής, και παίρνει appropriating αυτό το γλυκό ως μεταπαραγωγή και το αισθητικοποιεί με κάποιο τρόπο ευσυντικοποιώντας το καταλαβαίνετε ότι επιτίθετε και στην αισθητικόποίηση όλου του μοντερνισμού. Mm. Ότι η, η, η αναζήτησή μου να φτιάξω κάτι ωραίο και οικιστικό για τα μάτια τελικά μήπως mm. είναι προβληματικό στο αποτέλεσμα το οποίο δημιουργεί. Και αυτά επειδή είναι και αρκετά ορατά, μπορεί να μην σας τόσο οικιστικά αλλά όταν αρχίζουν και μπαίνουν τα χρώματα Red race riots, pink race riots, αυτό το πολύ ωραίο που μουσεί που είναι τζίνα εδώ. Ο τρόπος με τον οποίο έχετε, επαναλαμβάνετε, και μετά η ηλεκτρική καρέκλα, εδώ. Ο, ο, η, η, η αισθητική του λιτσαρίσματος, που δεν είναι κάτι, είναι τα κτηλόγια αίσθητα του ανθρώπου, δεν για να την εμφάνεια. Έτσι, το κτίριο μέσα μας είναι ανα πάσα στιγμή μόλις δίνε αδειαιοδότητα, έτοιμο είναι, δεν είναι, ανέκατεν υπήρχε. Από τους αρχαίους λόγους, από τους λουθογονισμούς και τους απαγγονισμούς πάλι να ένα τεράστιο πλήθος για να απολαύσει εδώ. Με το βέβαια έτσι άλωθη της ηθικής αλλά Υπήρχε πάντα αυτό. Ο Warhol είναι σαν το δίθυνα μου, το πολλαπλασιάζει. Τα αυτοκινητικά νησυχήματα, η ηλεκτρική καρέκλα, το κενό, η ηθική ευθύνη, όλο αυτό. Όλο αυτό πνιώδημε και εμείς όταν υπερκοριζόμεθα από <κυρίζομαι> <κυρίζομαι> όλο αυτό το λέμε, Χριστό, τελείωσε, δεν θέλω να δω άλλο, δεν μπορώ εδώ. Και εκεί έρχεται και όλο αυτό το στοιχείο, η αισθητικοποίηση, δηλαδή του με τη συλλάζουμε, ηλεκτρικές καρέκλες, ε? αυτό που βιβλίο καραβείς, ωραία, αυτό το πολύ του βιβλίο, η εφιακτική μετάπτωση ενός αντικειμένους καθημερινής μας ζωής σε αποτρόπαιο όργανο εκτέλεσης της ποινής του θανάτου, συνοδευόμενο με τη λέξη σάιλες, σιωπή, στο φόντο, δεν φαίνεται εδώ, αλλά γράφει για να μην μορμουράνε, οι παρελισκόμενοι που την στιγμή αυτή το έχουμε δει σε ταινίες, αρκεί για να συμπληρώσουμε την εικόνα από το σότμον υφανάτου και απέναντι το κοινό. Και η αισθητικοποίησή του στην μπλε ηλεκτρική καρέκλα δημιουργεί να ίδως διπτύχουμε το θέμα της ηλεκτρικής καρέκλας την σε με 15 φορές αριστερά και μια μπλε υφάνη δεξιά που θυμίζοντας Μπαρνια Γύρμαν και Κάλλου Φιλπένι, πολύ ωραία τα μπλε των μεταξωτηπιών, πολύ ωραία δηλαδή, όλα τα χρώματα των μεταξωτηπιών του Γόρχολ. Mm. Είναι σαν να ταξιδεύει σε ένα πίνακα του Γκένεθ Νόλλαντ που βρέπαμε πριν, ή του ε, Ολίσκι, ή του Μπάναντ Νιούμαν, όπως λέει εδώ ο Άλτ, ο Βαρουαμπίδης. Έτσι, ε, δε, 15 φορές αριστερά και μια κέφιρα δεξιά που θυμίζει νιούμαν, παραπέμπει στο κενό της απέναντις σιωπής του μετά. Οπότε, Θέλω να πω η ο Πάρτερ βάζει τα θέματα της αθήνης της Ευεστησίας με ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Ενός ανθρώπου σε άϊκον. Με τη χρυσή δηλαδή εδώ, που καταλαβαίνετε και το όρο τη σύνδεση. Γιατί ήταν και στο βάθο η καταγγελία, είχε βαθύνει αυτή την παράδοση των ευρωπαϊκών κοινωνικών. che μία lei che è evidente che ci siamo μπορεί να γίνει σχεδόν βαπηρικά ηλικοί. <Τι> ναι, ξέρω, είναι ψεύτικη, <Τι> είναι στο παλί, στην αλλά μ' αρέσει, νιώθω άνετα, θέλω να σκέφτομαι, θέλω να απολαμβάνω όλα όσα μου υπόσχεται. Ναι, το ξέρω ότι είναι ψεύτικη, αλλά προτιμώ μια ωραία και βοηθιστική ψεύτικη πραγματικότητα παρά την αριθμή που προσδιώνει παραπορειά στη Τη δημιουργία και την αυθεντικότητα. Και αυτά είναι κριτήρια τα οποία θα μας έμεσαν αντίθετους. Ε, και εγώ το κάνω αυτό. Και εγώ το βάζω έτσι. Ε, ε, Όλες τις εύκολες κρίσεις τις οποίες θέτουμε όταν απουσιάζουν αυτά με τα οποία μάθαμε να βλέπουμε ένα έργο Είτε στην κλασική δεξιοτεχνία, σύνθεση, ικανότητα είτε στην μοντέρνα που εκεί ακόμα υπήρχαν. Οπότε... Ε, γίνεται αυτό. Ένα κλασικό παράδειγμα, διακριζόμαστε από το Widnesday στη Νέα Υόρκη, πάμε στη Βιέννη, σε αυτή την πολύ ωραία έκθεση που είχε γίνει στο The Sharing of Time, να δούμε ένα παράδειγμα. Αυτή ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, στο πλαίσιο των εκθέσεων που κάνουν τα δοσία, όπως και το δικό μα, εδώ, το κυκλαδικής, ε, της ταυτόχρονης συνύπαρξης έργων του παρελθόντος με σύγχρονα έργα όπου ο κάθε προσκεκριμένος καλλιτέχνης ή ο επιμελητής που κάνει την επιλογή αν ο καλλιτέχνης ζωή προσπαθεί να κάνει ένα statement μέσα από την ταυτόχρονη συνύπαρξη ή τοποθέτηση πλάι-πλάι δύο αντικειμένων που τα χωρίζουν πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα ή άλλες διαφορές. Το... Αυτό λοιπόν ήταν μια πολύ ωραία έκθεση που είδαμε πριν από 5-6 χρόνια, ε, που βασιζόταν στο πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του George Kubler του 1962 με το ομόφωνο τίτλο The Shape of Time Remarks on the History of Things. Αυτό δεν έχει να κάνει την ιστορία της τέχνης. Είναι ένα πολύ το βιβλίο, δεν, δεν έχει να κάνει την ιστορία της τέχνης. Απλώς πήρε από εκεί το τίτλο, γιατί λέει, κάνει πολύ ωραίο ο Kubler εκεί. Μεταξύ άλλων, στο πρώτο κεφάλαιο λέει, ενώ και οι επιστήμονες και οι καλλιτέχνε επινοούν πράγματα, ο ένας επινοεί λύσεις για να ε, επιλύσει σωματικά ή φυσικά προβλήματα, ενώ ο άλλος, ο καλλιτέχνης, πνευματικά. Οι ιστορίες τους ε, ε, μοιράζονται, κατά κάποιο τρόπο αυτά τα ίχνη της ανακάλυψης, της αλλαγής, Παρακάτω λέει το στυλ είναι σαν ένα ουράνιο τόξο είναι ένα φαινόμενο της αντίληψης που κυριαρχείται από την ταυτόχρονη παρουσία συγκεκριμένων φυσικών συνθήκων. Ε, μπορούμε να το δούμε για λίγο περιστασιακά. Κάπου αλλού παρακάτω λέει όσο αποφασματική και θρασματική και αν είναι η κατάστασή του κάθε είναι ουσιαστικά ένα τμήμα ε, ε, ε, της πραγματικότητας που έχει καταφέρει κάποιος να συλλάβει. Ένα είδος, έτσι, μεταφοράς, αποκοπής και μεταφοράς του παρελθόντος χρόνου στον παρόν. Ένα γράφημα, μια δραστηριότητα που τώρα πια έχει σταματήσει, δεν υπάρχει, αλλά είναι μια γραφή που καθίσανται ορατοί, όπως τα αστρονομικά σώματα από ένα φως που παράγεται από αυτήν την ίδια τη δραστηριότητα. Λέει δηλαδή, παρακάτω, λέει ότι αυτό που είμαστε ξαπλωμένοι στην καλοκαιρι... καλοκαιρινή ωραία βραδιά και κοιτάμε την ομορφιά του ένα του ουρανού, αυτά τα άστρα που εμείς βλέπουμε ε, ε, ε, ε, ε, ε τώρα κάποια από αυτά μπορεί να μην υπάρχουν πια γιατί τα ένδια φωτός που μας χωρίζουν από αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλα όμως έρχονται μείνει. <Chunguffled> και είναι εκεί είναι εκεί για να μας φωτίζουν έτσι είναι και τα αιρεατέκνης ένας άνθρωπος, ένας καλλιτέκνης στο παρελθόν έζησε σε μια στιγμή αυτό emanation of past time a activity ένιωσε μια εμπειρία, μια κατάσταση και κατάφερε με έναν τρόπο, με τη μουσική του, με τη ζωγραφική του, με, με τον χώρο του, να την αποδώσει. Και αυτούς πέθανε, αλλά το έργο είναι εκεί. Είναι εκεί και μας φωτίζει με κάποιο τρόπο. Οπότε είναι κάτι τέτοια πολύ ωραία μέσα στο The Shape of Time, την ορφή του χρόνου που μιλάει για τον χρόνο του διαφορετικούς πολιτισμούς και ο επιμελητής της έκθεσης άρχισε να κάνει από τη συλλογή του μουσείου διάφορα ζεντάρια, εδώ και εμάς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή το ζευγάρι αυτό, όχι αυτό, το ζευγάρι αυτό, όλα τα ζευγάρι ήταν ωραία, μπορεί να είναι μια άλλη ευκαιρία να δούμε αυτή την αντιπαράθεση. Εδώ, why are you looking at me like that και στο Λούπες και στη Λάσνινκ. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτό το, το πολύ ιδιαίτερο έργο του Τουλιο Λομπάρντο γιατί είναι στο θέμα μας και του Φέντο Τόρες. Αυτός ο ήταν οφέλη προς άλλες τόρες, πέθανε πολύ νωρίς, ήταν εννιά χρονό, το έργος μου ήταν αυτό. Το είχα ξαναδεί, δεν σας πω την αλήθεια, την πικρή, και το είχα προσπεράσει. Και στη διένεργη που το είδα, στο που συστόρισε, ε, στάθηκα πάρα πολύ. Και έφτασα σε ένα σημείο, δεν Είχα και την ομάδα μου, η οποία έχει ε, ε, ε, χάσει για ένα διάστημα. Γιατί καθόλουνα και τα κοίταζα, αυτά τα δύο μαζί έτσι τα κοίταζα. Θα μου πεις να ξακοίταζες, τι κοίταζες, αυτό το τούτυρο μπάντο, καλά έκανες και το κοίταζες, είναι πάρα πολύ ωραίο, εδώ δεν θα το κοίταγμα, δύο λόγια, είναι έτοιμα από αυτά που πολύ καλή, είναι έτοιμα γραφείου, με κάποιο ενδιαφέρον, πού είναι το όνομα αυτός, ήταν πολύ σοβατικοθετημένα. Και επειδή αυτός δεν είχα διαβάσει τη Λεζάντα, και επειδή αυτός μου αρέσει, ε, με έχει συγκεκρινήσει κάτι αέρα του δηλαδή, όφελοι προς άλλες ώρες, μετά έπαιξα και το σκεφτόμουν εδώ και πήγαινα από το ένα στο άλλο και από το ένα στο άλλο και λέω η κλασική τέχνη, η σύγχρονη τέχνη, όχι μοντέρνα πια, η κλασική τέχνη, η σύγχρονη τέχνη. Λέω, κοίταξε τώρα α πούμε, ε, δύο ένα τέχνης, εντάξει, του το, Τούλιο Ρομπάρντο το νεαρός Γκάρη είναι ένα πολύ ωραίο εργοτέχνης, αμυαμπισβήτητα, για όλους. Ανήκει στη συλλογή του που Είναι πολύ όμορφο. Και ο νεαρός με το στεφάνι από το κισό και η νεαρά με τα πολύ όμορφα μαλλιά και τον κεφαλόδεσμο, έτσι που γίνονε όλες ολάδο, με τον άλλο, με μισά μυθαχήλοι, σαν καλλιστικά γράμματα, δημιουργούν αυτή την πάρα πολύ ωραία εικόνα. Είναι ερωτευμένοι. Μιλάμε για τον έρωτα, τι απεικονίσετε άραγε εδώ, μήπως είναι μυθολογικό το θέμα, γιατί και αυτός ο μιαρός μοιάζει πολύ με τον διόνωσο όπως, όπως τον απεικόνωσαν μια αρχαία. Μήπως είναι ο διόνωσος και η αλιάδημη, αλλά γι' αυτό ένα ένας έρωτας δεν ήτανε. Ένας έρωτας που έφυγε για τη γη και πήγε στον ουρανό και είμαστε τις νόσοι εδώ μέσα από την Ιερογραμμία με το Διόνυσο. Μήπως είναι ο Βάρχος δικαιολογείται από τα φύλλα του Κησού και η Αριάδη δικαιολογείται από το στάτους της Πρυκυβοπούλας της Κρήτης. Αυτό χάρη δηλαδή, γιατί στην αναγέννηση ζωγραφίζανε πάρα πολλοί ε, μυθολογικά θέματα. Ο Διόνυσος και η Αριάδη. Αλλά ε, πού το έχω δει αυτό το έργο, το έχω δει σε πάρα πολλά ε, ελληνικά και κυρίως ρωμαϊκά, καθηκά μηνύματα. Γιατί ε, ε, ε, είναι ένα είδος αυτό που στον Ιουδαιοχριστιανισμό γίνεται μέσω της αναστάσεως, στην αρχαιότητα γινόταν μέσω αυτής της παράστασης. Η θνητή αριάδνη, έρημη και μόνη, από τον πρόσφυρο εαυτή της Φυσέα, στην άξονα, γίνεται αντιληπτή από το διώνισο, ο οποίος αποφασίζει ότι θέλει να νυμβευθεί νι, μία θρητή. Και έκτοτε κερδίζει την αιωνιότητα ζώντας για πάντα ως αστερισμός της Αριάδημης στον ουρανό μαζί με το διώνισο. Και μάλιστα είναι και ωραίο το ότι δεν είναι αστερισμός του Διόνυσου, είναι αστερισμός της Αριάδημης. Εκεί. Οπότε ήταν σύνηθες να χρησιμοποιείται ως ταφικό μνημείο στα Ρωμαϊκά χρόνια αυτή η απεικόνηση που η κοιμώμενη Αριάδη, γιατί... Την... αποκοιμήθηκε, δεν το ξέχασα το ζέστημα, ιστορία τον ο πολύ ωραία, στην και ο ύπνος καθίσεται το τον θάνατο αλλά αφυπνίστηκε από τη θεϊκή παρουσία και κέρδισε την ιονιότητα. Και ως αυτό είναι αυτή η παραθυ... παραμυθία, η παρηγοριά, για μας μένει πίσω το ότι κινήθηκε έναν ύπνο που λογικά μπορεί να είναι αιώνιος, αλλά συναισθηματικά μπορεί να συνεχίσει να ζει σε μια άλλη οντολογική κατάσταση κάπου εκεί ψηλά σαν την Αριάνη. Πολύ ωραία αυτή το ιστορία. Δηλαδή και ωραίο έργο, και ωραίο σόλοι, και ωραίο νάτι, είτε, μήπως όμως όλα αυτά είναι υπερβολικά και δεν είναι πάρκος και απλά, ένα γαμήλιο θέμα, με δύο ωραίους ερωτευμένους νέους. Εδώ. Whether the start of the to marriage or the other life, είτε είναι γαμήλιο το ανάγλυφο αυτό, είτε είναι ταφικό, ή πιθανόν και καθόλου ασυνήθιστα και τα δύο ταυτόχρονα πιθανόν να παραγγέρθηκε από κάποιον πλούσιο Βενετσιάνο ουμανιστή, ο οποίος ήταν συλλέπτης αρχαίων αγαλμάτων, και η αισθητική όλη του αναγκλήφου κλείνει το μάτι σε αυτά τα αρχαία γράμματα. Υπάρχει ένας κονηλικός τροματισμός στον τρόπο που σμιλέπεται το γλιπτό που τονίζει αυτή την αμεσότητα αυτών των δύο ωραίων νέων και έτσι, αυτή η κλίση των κεφαλιών είναι σαν να κάτι από την ζωή μαζί που υπόσχεται αυτός ο έρωτας, αν και έχει και μια μελαγχολία σαν πληροπαθήτητη επίγνωση ότι και ο έρωτας, όπως και η ζωή, κάποτε τελειώνει. Οπότε έχει όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία χαρακτηριστικά εδώ. Και δίπλα, αυτό, του φέρνει Βοζάλης Τόρες, δύο ρολόγια. Εκπονεί διάφορα, αδιάφορα. Appropriation, μεταπαραγωγή. Τα έχει αγοράσει. Από κανένα ικαία, Δεν είναι καν κάτι το ιδιαίτερο. Στην Εδώ. Συγχρονισμένα. Καθώ πλησιάζει στην αίθουσα, ακούς το χτύπο του. Ακούς το χτύπο τους. του. Τουκ, τουκ, τουκ, τουκ, τουκ. Ο χτύπο είναι ένα δίποζοντάνιο. Σαν την ανθρώπινη καρδιά. Εδώ. Όταν χτυπάει, καταλαβαίνεις ότι ο άλλος είναι ζωντανός και κάποια στιγμή το έργο είναι άδικο όπως θα πιο πολλά του θα γίνει πως και έχει και ένα δεύτερο τίτλο το perfect lovers έχει κάνει αυτή τη σειρά από το 87 μέχρι το 90 εδώ περίπου Ακολουθεί βεβαίως τη δισάμπλια παράδοση που είπαμε πριν, το ready mail, ότι δηλαδή παίρνω ένα έτοιμο ευρεθέν αντικείμενο, το οικειοποιούμε με κάποιο τρόπο και οικειοποιούμενος τις ιδιότητες του και τα χαρακτηριστικά του, κάνω ένα statement. Οπότε εδώ η στρατηγική αυτή του δισάμπλ δεν έχει τίποτα άλλο σαν αναφορά. Γράφει ο Μεμστρίτ εδώ, και στους δύο καλλιτέχνες ε. υπάρχει παραγωγιότητα το στοιχεί η φύση της αγάπης και του θανάρου. Και τα δύο, <κυκλή> τα δύο πρόσωπα είναι ταυτόχρονα παρόμοια και δεν είναι. Είδατε στην αρχή που είδαμε το λουμπάρκο μας, δεν δεν ξέρω αν είναι δυο χωρίς δυο αγόρια ε, μέχρι να το καταλάβουμε λόγω της ομοιότητας, έτσι είναι η χαρολόγια, δυο πανομοιότητα. Γιατί αυτό που μας διαφοροποιεί από άλλες οντολογικές κατηγορίες όσο και αν διαφέρουμε μεταξύ μας σε φυλή, φύλο, γένος και έτσι, σωματικά και πνευματικά χαρακτηριστικά είμαστε όλοι άνθρωποι. Οπότε μοιάζουν εδώ. Και εδώ. The captures of specificity, the great virus, the, the sluggish of the image of the clock's hands μα υπερθυμίζει ότι πρόκειται για δύο οντότητες που βρίσκονται σε αρμονία, που είναι βασισμένοι σε μία μικρή διαφοροποίηση. Πιο έντονη εδώ, λιγότερο έντονη εδώ. εδώ. Ε, και αυτό το... η έμβαση στη ζωή ενάμεν στην αιωνιότητα, εδώ ίσως γίνεται πιο ορατό και αντιληπτό μέσα από το χτύπημα του ρολογιού. Οπότε έχω Ο ίδιος έλεγε ο χρόνος είναι κάτι που με τρομάζει ή τουλάχιστον με τρόμαζε. Αυτό το κομμάτι που έφεξα με τα δύο ρολόγια ήταν ένα από τα πιο δραματικά πράγματα που έχω κάνει ποτέ, αλλά ήθελα να το αντιμετωπίσω ήθελα αυτά τα δύο ορολόγια μπροστά στα μάτια μου να χτυπάνε. Τι τα ήθελε τα δύο λόγια, Τα ήθελε, γιατί ε, χωρίς να είναι ορατή ή υπενιγμή, ένα από τα χαρακτηριστικά του φέντης προσάμες τώρα είναι ότι έχει αυτό το στοιχείο της ε, ε, οικουμενικότητας του έργου του. Δεν αναφέρεται δηλαδή, είτε τα σετόνια είναι, είτε οι κουρτίνες, είτε τα ρολόγια, είτε οτιδήποτε άλλο, θα μπορούσε να αναφέρεται σε οποιουσδήποτε δύο αγαπημένους ανθρώπους, δύο εραστές, δύο τέλειους εραστές. Έτσι είναι το υπόλοιπο του έργου. Γιατί να είναι όλοι τόσο συγχρονισμένοι. Όπως είμαστε όλοι όταν ερωτευθήκαμε και ο ερωτάς μας ήταν αμοιβαίο. Μετά όμω, ένας από τους δύο, στην καλύτερη περίπτωση, άρχισε να εξασθενεί. Το συνέστημά του. Γιατί μία από τι δύο μπαταρίε θα αρχίσει πρώτη να χάνει λεπτά. Και το συνέστημα αυτό του μαζί θα αρχίζει να εξασθενεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του Ροϊ, ο σύντροφό του ε, έπασε ήδη από AIDS. Ε, τότε δεν υπήρχε θεραπεία για το AIDS δεκαετία του 1980. Άρα ήταν και ονόδρομο το πράγμα. Αυτή η μπαταρία του ρολογιού, του Ρος, θα σιγά σιγά άρχισε να χτυπάει όλο και πιο αργά. Οπότε, εδώ, είναι και ένα τέτοιο σχόλιο με κάποιο τρόπο. Ότι έχω δύο άνθρωποι, δύο ανθρώπους, που είναι πολύ συντονισμένοι, ήταν πολύ αγαπημένοι αυτοί, έτσι, πολύ συντονισμένοι μαζί. Και κάποια στιγμή, για κάποιο λόγο, η μπαταρία του ενός αρχίζει να χτυπάει όλο και πιο αργά. Και όταν η μπαταρία του φυρολογιού αρχίζει να χτυπάει πιο αργά, Ξέρεις ότι σε λίγο θα σταματήσει. Είναι πολύ άσχημο συνέστημα αυτό, η επίγνωση του τέλους. Είναι, γι, αυτό, γι' αυτό έλεγε, the, the scary thing Είναι, είναι τρομακτικό να το ξέρει. Να μην το διώσετε ποτέ, εξαφνική θάνατο είναι αυτό, αλλά να βλέπεις έναν άνθρωπο να αρροσβήνει είναι πολύ άσχημο. Δεν ξέρω πώς μπορείς να το, να το παστάξεις. Οπότε, έχω ένα έργο το οποίο μιλάει με αλληγορικό τρόπο και συμβολικό, αυτό είναι μία μεταφορά, αυτό είναι μία μετωνυμία, εδώ λειτουργούν όσοι διαφορετικά γλωσσικά συζαγνικά σχήματα, αλλά μιλούν και τα δύο για το θάνατο, για τον έρωτα, για τον τρόπο με τον οποίο τα αντιμετωπίζουμε, για το πώς λειτουργούν αυτά τα στοιχεία. Οπότε, ξαφνικά, εκεί που βλέπαμε δύο απλά ρολόγια τελείως αντιάφοροι, βλέπουμε ότι η ευαισθησία των σύγχρονων καλλιτεχνών μπορεί απλά και μόνο από έτοιμα αντικείμενα να δημιουργηθούν αυτές οι μετονημικές συνάψεις που να αποκτούν ένα πολύ ιδιαίτερο νόημα αυτά τα έργα. Και να το κλείσουμε μέσα από τον τρόπο που αυτή η νοηματοδότηση Φέβαια, φέβαια, φέβαια, φέβαια, φέβαια, Κάτσε Καλά, το έχω... να αλλά, όσα στάει, τσι λέω, δεν Αν είναι καλή φτάσουμε. και... Το... να φτάσουμε, και το σημείωσα, για να ξέρω που θα φτάσουμε. Έτσι. Μια και περίναμε μια performance, η τσιχάρουσιώτα έχει κάνει πολύ ωραίες performance. Η performance για μένα είναι ένα είδος να δουλεύω με το ίδιο το σώμα. Με κάνει να είμαι σίγουρη ότι υπάρχω. Η, η performance που κάνω έχουν μάλλον ένα διαδικατικό χαρακτήρα. Δεν τι κάνω για να κάνω σώβο για να τι δείξω. Ε, γι' αυτό δεν μου το λυνιάζει. Ήμουν υπάρχει κοινό ε, και στο... Ε, και στις, τα, τα προηγούμενα χρόνια τις έκανα και μόνο μου. Απλά τις ηχογραφούσα και τώρα υπάρχουν σαν βίντεο άρθ. Δεν μας ενδιαφέρει όμως σε μας αυτό, γιατί αυτό είναι κάτι άλλο, απλώς το μπάλαμε εκεί. Μας ενδιαφέρει το appropriation και η μεταπαραγωγή. Dresses, εδώ. Memory, έχει μια σειρά από έργα που χρησιμοποιεί ρούχα. Ρούχα, τα ρούχα. Dresses. Memory of skin. Η μνήμη του δέρματος. During sleep κατά τη διάρκεια του ύπνου, home of memory, το σπίτι της μνήμης, ο λαβίληθος της μνήμης. Μετά από αυτό, χαμένοι στη δαντέλα. Οπότε εδώ, έχω αυτό το στοιχείο του ρούχου ως άλλου εαυτού, ουσιαστικά. Αυτά είναι τεράστια, εδώ, στο after dark, και στο «during sleep», γιατί «during sleep» είναι που όλα αυτά που επιθυμούμε, όλα αυτά που δεν μας συνέβησαν, όλα αυτά που μας ασθανίζουμε, εκεί είναι που μεγαλοποιούνται, κατά τη διάρκεια του ίτρουνου, που ξυπνάμε υδρομένοι και με αγωνιώδη τρόπο έτσι, έχοντας υποσυνείδητα δει και βιώσει πράγματα. Οπότε ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν αυτά είναι έτσι. Τα ρούχα είναι σαν το δεύτερο δέρμα. Πολλές φορές αυτό το δεύτερο δέρμα μας περιγράφει ακόμα καλύτερα από το ίδιο μας το δέρμα. Αυτό το δεύτερο δέρμα είναι μέσα μας. Νομίζω ότι όλα είναι μέσα μας, μέσα στο σώμα μας, η οικογένειά μας, οι ρίζες μας, η, η, η εθνικότητά μας, η θρησκεία μας. Αυτό είναι μια πολύ στενή και πολύ δεμένη σχέση. Μερικές φορές νιώθεις πάρα πολύ ωραία μαζί της, αλλά μερικές φορές είναι περιοριστική. Καμιά φορά αυτό το δεύτερο δέρμα, αυτή η περιοριστική έτσι διαδικασία έρχεται και σε παραλή. Δεν ξέρεις πώς να αντι, αντιμετωπίσει είναι αυτό που είναι το δέρμα μας που το βλέπουμε και αυτό που είναι αυτό το οποίο είναι το δεύτερο δέρμα μας που λέει η Τσιχάρου Σιότα. Ελάινα; Να σου θα μου πείτε Αυτά δεν είναι Δεν θα Να Ναι Να έραψε Αλλά στη συνέχεια Να παίρνει έτοιμα Και απλά Να συμπέρει με κάποιο τρόπο τρόπο, με, τη, με το μαύρο νήμα. Αυτό το... αυτό το μαύρο νήμα που περιστρέφεται γύρω από αυτό το δεύτερο δέρμα, από αυτά τα ρούχα, με βοηθάει να δημιουργήσω ένα περιβάλλον που περιγράφει τις σχέσεις, τις ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό το δίκτυο, αυτοκλωσές καινήματα, εμπλέκεται με τη ματιά του θεατή και τα ρούχα γίνονται όλο και πιο δύσκολα, καθίσανται όλο και λιγότερο ορατά. Οι επισκέπτες απορροφώνται μέσα στην ίδια τη διάταξη αυτού του installation, αυτή της εγκατάστασης. Έτσι, πλοηγούνται μέσα στις σχέσεις ανάμεσα στο ρούχο και σε αυτό το δίκτυο απομήματα. Περπατούν σε ένα λαβύρινθο. Αυτή η εμπειρία στοχεύει στο να καταδείξει ακριβώς αυτή την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ύπαρξης έτσι, βλέποντας τους επισκέπτες να έχουν σε επαφή με τον ίδιο τους στον εαυτό και με το έργο. Ο χρόνος, ο χώρος, η βαρύτητα και η ανθρώπινη σκέψη δημιουργούν σχέσεις. Όλες αυτές οι σχέσεις παρουσιάζονται στην έκθεσή μου. Τα παραγωγής που είναι δύο από τι έννοιες που μας βρίσκουν λίγο επιφυλακτικούς απέναντι στη σύγχρονη δέα. Την άλλη φορά θα συνεχίσω με πολύ περισσότερες έννοιες και πολλά ταξίδια στην ουσία του